Στα πλαίσια των μαθημάτων του κύκλου αυτομόρφωσης, σήμερα θα μιλήσουμε για έναν κλασικό τη κοινωνιολογία, τον Karl Marx. Στι 17 Μαρτίου του 1883, 11 άνθρωποι μαζεύτηκαν στο νεκροταφείο του Highgate, όπου ετάφη ο Marx. Ο ένα από αυτού ήταν ο Friedrich Engels. Είπε, Το όνομα και το έργο του θα επιβιώσει του αιώνε. Η φράση ακούστηκε βαριά τότε, αλλά είχε δίκιο. Ο Marx πέθανε σε ηλικία 65 χρονών. Στο Λονδίνο, όπου ζούσε τα τελευταία 34 χρόνια τη ζωή του. Πριν από αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν υγιό δικηγόρου, γερμανοεβραίου δικηγόρου, μεσοαστική ή μικροαστική τέλο πάντων προέλευση, έκανε πανεπιστημιακέ σπουδέ στη χώρα του, τι οποίε αφού ολοκλήρωσε, προσπάθησε να γίνει καθηγητή πανεπιστημίου. Η διδακτορική του διατριβή απερίφθη και δεν έγινε καθηγητή πανεπιστημίου για προφανεί λόγου. Λίγο αργότερα έφυγε τη Γερμανία και πήγε στο Παρίσι. Συγκεκριμένα το 1843, όπου έζησε δύο χρόνια μέχρι το 1845, βιώνοντας την απογοήτευση της, ε, που υπήρχε μετά την αποτυχία της Επανάστασης στο Παρίσι. Εκεί φυσικά διώχθηκε από την κυβέρνηση και παρακολουθεί το συνεχώς, μέχρι το 1845 απελάθη από τη χώρα και αναγκάστηκε να πάει στο Βέλγιο, όπου εκεί μαζί με τον Έγγελς έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Η ζωή του Μάρξ μέχρι αυτή την περίοδο που σας λέω είναι σχετικά εύκολη, παρόλο που διώκεται και παρακολουθείται συνέχεια από αστυνομικέ αρχές. Λίγο αργότερα, όταν τον γίνεται απέλαση και από το Βέλγιο και αναγκάζεται να πάει στην Πρωσία, θα απελαθεί και από εκεί πολύ σύντομα και αρχίζουν και τα οικονομικά προβλήματα και ο επόμενο τόπος διαμονής του είναι το Λονδίνο. Εκεί θα ζήσει τα τελευταία 34 χρόνια της ζωής του, εκ των οποίων τα πρώτα 10, σε μάλλον τραγικές συνθήκες, ο Μάρξ έζησε σε μία από τις χειρότερες γειτονιές του Λονδίνου, σε ένα διάρρη. Τα έπλα που χρησιμοποιούσε ήταν ευτελού αξίας, όπως είπε ο πρόστος κατάσκοπος, που τον παρακολουθούσε όλη τη ζωή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόσωπο, κατάσκοπος, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από αυτόν, είναι ένας γέρος διανοούμε Στα τελευταία χρόνια της ζωής του αρχίζουν τα πράγματα να βελτιώνονται οικονομικά, αφού αποκτά ένα επίδομα από τον Έγγελς, περίπου 350 λίρες το χρόνο, που είναι καλό ποσό για εκείνη την εποχή, και έχει και κάποια έσοδα από τη δουλειά του ο Μάρξ. Δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα, τα πρώτα χρόνια της Γερμανίας, δουλεύει σε δύο γερμανικές εφημερίδες, οι οποίες όμως έχουν την τύχη και οι δύο να κλείσουν, φυσικά, επ Η τρίτη εφημερίδα με την οποία συνεργάζεται, την ξέρετε, είναι η Tribune, η New York Tribune, mm -hmm. τη οποία είναι ο επίσημο ανταποκριτή. Μάλιστα, είναι τόσο καλό στη δουλειά του, που ο προϊστάμενό του, όταν η Tribune αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και απολύει όλου του αντιπροσώπους σε όλο τον κόσμο, εξαιρεί δύο. Ο ένα είναι ο Μάρξ. Λέει μάλιστα γι' αυτόν ότι γράφει εξαιρετικά. χωρί ο ίδιο ο Μάρξ να αλλάζει ούτε ένα γιώτα από τι βασικέ του πολιτικέ ιδέε και, και πεπιθήσει. Εκεί υπάρχει μια διχογνωμία. Ο προϊστάμενο του έλεγε ότι ο μισθό του ήταν εξαιρετικό. Εμεί γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ χαμηλό και με τα βίας κατάφερε να ζει ο ίδιο και η οικογένειά του. Ήταν πατρεμένος και είχε κόρε. Γι' αυτό το ζόρι τα πρώτα χρόνια στο Λονδίνο είναι πολύ μεγάλο γιατί το μόνο του έσοδο είναι από την Τριπιούν. Δεν, δεν βγάζει από πουθενά άλλου λεφτά. Λίγο αργότερα θα μπορέσει να ζήσει με τα λεφτά του Έγκελ. Στο Λονδίνο φυσικά γράφει την, το κεφάλαιο. το οποίο το ολοκληρώνει το 1867. Το ξεκινάει συγκεκριμένα το 1857, πηγαίνει κάθε μέρα στο Βρετανικό Μουσείο, στην βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου και γράφει. Είναι τελειωμανής, γι' αυτό και η δουλειά του προχωράει με πολύ αργά βήματα. Πεθαίνει, όπως σα είπα πριν, το 1883, Πολύ πικραμένο και απογοητευμένο και έχει γίνει κριτική σε αυτό ότι ο Μεγάλο Επαναστάτη απογοητεύτηκε και δεν ξέρω εγώ τι. Ο βασικό λόγο που είναι πολύ πικραμένο είναι ότι έχει χάσει τη γυναίκα του και τη μια του κόρη που είναι από 1,5 χρόνο, τον οποίο, το οποίο τον έχει συντρίψει ηθικά. Κατηγορήθηκε και άλλα πράγματα, όπω για παράδειγμα ότι έπαιζε χρηματιστήριο, το οποίο είναι φυσικά αστείο, έτσι. Ούτε τα λεφτά είχε, ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο, μάρξ. Κατηγορήθηκε ότι έκανε νόθο παιδί με την οικο προς όλους τους οικείους του και προς τους συντρόφους του. Εδώ ίσως αξίζει να πούμε κάτι. Ο Μάρξ είχε τσακωθεί, με αρκετού συντρόφους, αλλά είχε τσακωθεί επειδή είχε ένα, ένα τρομερό επαναστατικό μένος Γι' αυτό και θα πρέπει να από την αρχή, και πριν μιλήσω για την ιδεολογία του, να σας πω ότι το Μάρξ τον διέφερα τρία πράγματα στη ζωή του. Το ένα ήταν η οργάνωση του επαναστατικού κινήματος στην Ευρώπη. Τον ενδιαφέρεται πάρα πολύ αυτό. Το πράγμα ήταν η ζωή του. Το δεύτερο ήταν η συστηματοποίηση τη σοσιαλιστικής θεωρία σε ένα ενιαίο, στέρεο ε, αντικείμενο λόγο. Και το τρίτο ήταν η οικογένειά του. Και στα τρία πράγματα που είχε βάλει στα στόχο τη ζωή του, πάλεψε και σε έναν βαθμό α πούμε ότι μπορεί και να τα κατάφερε. Αλλά πρέπει να το θυμόμαστε όταν κατηγορείται ο Μάρξ για ιδιότητα και οξύτητα. Όταν τσακώθηκε με τον Πρντόν, λόγου το οποίο αναφέρεται πάρα πολύ το επεισόδιο με τον Πρντόν. Το προκάλεσε ουσιαστικά ο ίδιο ο Προυντόν όταν του έστειλε μια επιστολή που τον γερονευόταν και του λέγε συγκεκριμένα ότι είμαι και εγώ εναντίον τη ατομική ιδιοκτησία αλλά δεν πιστεύω ότι τούτο τον καιρό πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί αν το κάνουμε θα κυλήσουμε στο αίμα και τώρα δάσκαλε Μάρξ περιμένω το ραπισμά σου. Έτσι τέλειωνε η επιστολή. Ο Μάρξ δεν απάντησε ποτέ σε αυτή την επιστολή αλλά απάντησε με ένα έξοχο κείμενο στο βιβλίο του Προυντόν Η φιλοσοφία της απάντησε με τη φιλοσοφία όπου πραγματικά αποδόμησε πλήρω. Το λόγο του Προυντόν, σύμφωνα και με τη δικιά μου γνώμη, αλλά και με πολλών, πολλών διανοητών που διάβασα καθώ προετοιμαζόμουν. Ε, τα σημαντικότερα πράγματα που θα ακουστούν στην κουβέντα που θα κάνουμε προέρχονται από τον πρόλογο στη κριτική τη πολιτική οικονομία που τον ολοκληρώνει το 1859, από την κριτική τη πολιτική οικονομία, από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, από το Κεφάλαιο και από τη Γερμανική Ιδεολογία. Αυτά είναι τα βασικά βιβλία από τα οποία έχουμε αλλιεύσει αποσπάσματα και ιδέε. Ε, υπάρχει και ένα άλλο εξαίρετο βιβλίο που βοήθησε λίγο. Είναι το εγκόμιο του εγκλήματος από τι άγρα για όσους το γνωρίζουν, το οποίο όμως έχει περιληφθεί στο τέταρτο μέρος του κεφαλαίου από τους εκδότες του. Και να πω ακόμα ότι στα νιάτα του έγραφε και πείματα. Είχε γράψει σπιτικές συλλογές και έγραφε και μικρά σύντομα δοκίμια. Ήταν δοκιμιογράφος. Ένα εξ αυτών δεν είχε θέμα την επαγγελματική σταδιοδρομία. αυτά είναι σαν μερικές εικόνες για την προσωπικότητα του, του Μάρξ. Και θα ξεκινήσω μιλώντας, έχω χωρίσει σε εννιά ενότητες το θέμα το σημερινό. Η πρώτη ενότητά μας είναι η κοινωνική φύση της παραγωγής, οι τέσσερις στιγμές της ιστορίας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω διαβάζοντάς σας κάποιες μαρξιστικές ε, λέξεις, έννοιες. Στην κοινωνική παραγωγή τη ζωή του οι άνθρωποι έρχονται σε σχέσει καθορισμένε, αναγκαίε, ανεξάρτητες από τη θέλησή του. Σε σχέσει παραγωγικέ, οι οποίε αντιστοιχούν σε μια ορισμένη βαθμίδα ανάπτυξη των υλικών παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό είναι φράση κλειδί στη μαρξιστική θεωρία. Οι παραγωγικέ σχέσει αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων. Το σύνολο των παραγωγικών αυτών σχέσεων αποτελεί την οικονομική δομή τη κοινωνία, την πραγματική βάση. Είναι αυτό που λέμε η δομή, η οικονομική βάση και το επιστητό. Για το οποίο θα διαφωνήσουμε λίγο αργότερα, με βέβαιο. Ο τρόπο παραγωγή τη ηλική ζωή καθορίζει γενικά την κοινωνική, πολιτική και πνευματική διαδικασία τη ζωή. Δηλαδή το επιστητό. Δεν είναι η συνείδηση του ανθρώπου αυτό που καθορίζει το είναι, μα αντίστροφα, το κοινωνικό είναι, είναι αυτό που καθορίζει τη συνείδηση του ατόμου. Επίση βασική μαρξιστική σχέση. Ε, με την αλλαγή τη οικονομική βάση ανατρέπεται ολόκληρο το τεράστιο οικοδόμημα. Τελεία, Κλασική μαρξιστική θέση: Όταν αλλάξει η βάση, αλλάζει και το οικοδόμημα. Αλλά ο Μάρξ έλεγε κάτι άλλο. Αργότερα ή γρηγορότερα. Θέλω να το κρατήσουμε στο μυαλό μα γιατί του είχε γίνει μεγάλη κριτική γι' αυτό. Όταν εξετάζουμε τέτοιε ανατροπέ, έλεγε ο Μάρξ, πρέπει να κάνουμε πάντοτε διάκριση ανάμεσα στην ηλική ανατροπή των οικονομικών όρων τη παραγωγή, δηλαδή στην αλλαγή τη οικονομική βάση, που η οποία πρέπει να εξακριβώνεται με την πιστότητα των φυσικών επιστημών και. Ο άλλο πόλο τη διάκριση στι νομικέ πολιτικέ, τι κευτικέ, καλλιτεχνικέ ή φιλοσοφικέ μορφέ, κοντολογεί συνολικά στι ιδεολογικέ μορφέ, που με αυτέ αποκτούν οι άνθρωποι τη συνείδηση τη είγκουση αυτή και την φέρουν ω το τέλο. Όσο λίγο είναι δυνατόν, προσέξτε, να κρίνουμε ένα άτομο από την ιδέα που έχει το ίδιο για τον εαυτό του, άλλο τόσο λίγο μπορούμε να κρίνουμε μια κοινωνία από τη συνείδητηση που έχει η ίδια κοινωνία για τον εαυτό τη. Δηλαδή από την ιδεολογία τη. Ένα κοινωνικό σχηματισμός δεν εξαφανίζεται ποτέ πριν να αναπτυχθούν όλε οι παραγωγικέ δυνάμει που είναι αρκετά πλατή ο σχηματισμό έτσι ώστε να περιλάβει και ποτέ δεν παίρνουν τη θέση του καινούριε, ανώτερε παραγωγικέ σχέσει πριν επολαφθούν μέσα στου κόλπους τη ίδια τη παλιά κοινωνία οι ηλικοί όροι για την ύπαρξή του. Δηλαδή, μια κοινωνία δεν αλλάζει ποτέ αν οι παραγωγικέ δυνάμει δεν φτάσουν να εγκλωβίζονται από τι υφιστάμενε παραγωγικέ σχέσει. Και αυτό πρέπει να συμβεί μέσα στην ίδια την κοινωνία. Μόνο τότε η κοινωνία μπορεί να αλλάξει, πίστευε ο Μάρξ. Δεν αλλάζουν ποτέ οι παραγωγικέ σχέσει. Όταν... Οι παραγωγικέ σχέσει. Αυτό είναι οι κοινωνικοί επιθεσμοί, δηλαδή. Ναι, δεν αλλάζουν ποτέ οι παραγωγικέ σχέσει. Οι παραγωγικέ σχέσει αλλάζουν όταν οι παραγωγικέ δυνάμει αισθανθούν σαν θυλιά στο λαιμό του παραγωγικέ σχέσει. Και μάλιστα θα χρησιμοποιήσω και ένα νομικό όρο, όταν λέμε παραγωγικέ σχέσει, εννοούμε, α πούμε, για παράδειγμα, το δικαίωμα τη ιδιοκτησία. Το ίδιο συνέβη στο φεοδαλισμό. Όταν ο φεοδαλισμός έφτασε να καταπνίγει τις παραγωγικές δυνάμεις της εποχής του, τότε ξέσπασε η αστική επανάσταση που ανέτρεψε το συγκεκριμένο σύστημα. Οι αστικές παραγωγικές σχέσεις, προσέξτε τώρα κάτι θα το θυμηθούμε από το προηγούμενο μάθημα, είναι... Η τελευταία ανταγωνιστική μορφή τη κοινωνική παραγωγικής διαδικασία. Και είναι ανταγωνιστική όχι με την α... Α... μορφή ανταγωνιστικών συμπεριφορών, ατομικών συμπεριφορών, αλλά με την έννοια ενό ανταγωνισμού που οφείλεται στι κοινωνικέ συνθήκε τη ζωή των ατόμων. Η κοινωνική έννοια τη εργασία δηλαδή. Οι παραγωγικέ όμω δυνάμει που αναπτύσσονται στου κόλπους τη αστική κοινωνία δημιουργούν ταυτόχρονα και του υλικού όρου για τη λύση του ανταγωνισμού αυτού. Με τον κοινωνικό αυτό σχηματισμό κλείνει κατά συνέπεια η προϊστορία τη ανθρώπινη κοινωνία. Αναγνωρίζουμε εμφανώ τι επιρροέ του Κοντ. Και, και επίση μια τελεολογική αντίληψη στη θεωρία του Μάρξ, η οποία ενδεχομένω να διαψεύστηκε στο βαθμό που ο καπιταλισμό ακόμα αντέχει. Αλλά θα δούμε, και, και γι' αυτό είχε πει ε, κάποια πράγματα, είχε κρατήσει κάποια παράθυρα ανοιχτά. Τώρα, αυτό το κείμενο που σα διάβασα, άκρε μέσε, συνοψίζει πολλέ βασικέ μαρξιστικέ θέσει. Α μιλήσουμε τώρα για την κοινωνική φύση τη παραγωγή. Οι παραγωγικέ δυνάμει και οι παραγωγικέ σχέσει αποτελούν τη βάση κάθε κοινωνική μορφή. Αυτό είναι ο πυρήνα του ιστορικού ελιγισμού. Δηλαδή, ο ιστορικό ελιγισμό σημαίνει ότι στη βάση κάθε κοινωνία βρίσκονται οι παραγωγικέ δυνάμει και το αντίστοιχο του σε παραγωγικέ σχέσει. Ο Μάρξ δεν πίστευε στι ατομικότητε. Στην εποχή του γράφει, α πούμε, ο Άνταμ Σμιθ και ο Ρικάρντο, οι οικονομολόγοι. Αυτοί ξεκινούν από το άτομο, από τον ψαρά, από τον κυνηγό και φτάνουν σε γενικευμένε έννοιε. Ο Μάρξ πιστεύει ότι όλα τα μέσα στην κοινωνία. είναι κοινωνικά και ότι η, η, η παραγωγή των ανθρώπων είναι κοινωνικά καθορισμένη, η κοινωνική παραγωγή δηλαδή. Με λίγα λόγια, έβλεπαν οι, οι επιστήμονες που μελετούσαν εκείνο τον καιρό τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα την, την ανθρώπινη φύση σαν κάτι που δεν γεννιέται ιστορικά, αλλά είναι τοποθετημένο μέσα στη φύση. Ο Μάξ δεν πίστευε καθόλου σε αυτό. Πίστευε ότι όλα είναι, είναι προϊόν μιας ιστορικής διαδικασίας, ενός ιστορικού process. Δηλαδή, Πίστευαν ότι ο άνθρωπο τοποθετείται μέσα στη φύση. Ο Ρικάρντο και μύτης, άλλος, ο Σμίθι ήταν άλλο ροβινσώνα. Και μέσα από αυτό προσπαθεί να οικονοποιήσει τι ανάγκε του και δημιουργεί και τη ροβινσόνια οικονομία. Υπάρχει αυτό ο όρο στην πολιτική οικονομία. Ο Μάρξ παρατηρεί, η ιστορία ωστόσο των ανθρώπων, η ιστορική του γένεση ξεκινάει από τη στιγμή, και αυτό είναι πολύ καθοριστικό, που διακρίνουν τον εαυτό του από τα ζώα. Γιατί? Επειδή ο άνθρωπο παράγει μόνο του τα μέσα τη συντήρησή του. Είναι κλασική ιστορική στιγμή. Κατά το Μάρξ είναι η πρώτη ιστορική στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπο. Πο Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να παράγει ο ίδιο τα μέσα παραγωγή του, αυτό που σα διάβασα από την γερμανική ιδεολογία. Ο Μάρξ πίστευε λοιπόν ότι οι στιγμέ ιστορικέ είναι τέσσερι. Στιγμή πρώτη, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούμε να παράξουμε τα μέσα για την ικανοποίηση των αναγκών μα. Στιγμή δεύτερη, ικανοποιούμε τι ανάγκε και δημιουργούμε νέες. Η ικανοποίηση των πρώτων αναγκών γεννά ένα δεύτερο επίπεδο αγών. Στιγμή τρίτη. Οι άνθρωποι αρχίζουν και φτιάχνουν κλασική μαρξιστική θέση καθημερινά τη ζωή του. Ο άνθρωπο είναι δημιουργό και αναδημιουργό τη ζωή του καθημερινά. Τέταρτον, η παραγωγή τη ζωή του καθενό μέσα από την εργασία και τη γέννηση απογόνων, βέβαια, εμφανίζεται σαν διπλή σχέση, φυσική και κοινωνική. Τώρα, η αναγκαιότητα τη επικοινωνία με άλλου ανθρώπου για να κάνουμε την υγική παραγωγή και αναπαραγωγή τη ζωή γέννησε την ομιλία και τη συνείδηση. Η ομιλία είναι πρωταρχικά η, πρωταρχική συνείδη... η πρακτική συνείδηση που υπάρχει για μένα προσωπικά, επειδή υπάρχει επίση και για του άλλου ανθρώπου. Η συνείδηση είναι αρχικά συνείδηση του άμεσα αισθητού περιβάλλοντος και τη περιορισμένη σύνδεση με άλλα πρόσωπα και πράγματα. Δηλαδή συνειδητοποιώ. Γεια σου, Νίκο. Συνειδητοποιώ ότι υπάρχω πρακτικά από τη στιγμή που ικανοποιώ τι ανάγκε μου. Και εκεί επάνω ανακαλύπτω και τη γλώσσα για να επικοινωνώ με του άλλου ώστε να παράξω αγαθά. Το αμέσω επόμενο βήμα ποιο είναι. Ότι για να παράξω αγαθά που καλύπτουν όλο και περισσότερε ανάγκε προκύπτει η ανάγκη του καταμερισμού εργασία. Δηλαδή, εσύ θα κάνει αυτό, εσύ θα κάνει αυτό. Η καθαρή συνείδηση, αυτή που αναστοχάζεται τον εαυτό, τον εαυτό τη, ανεξάρτητα και αυτόνομα από την πρακτική δραστηριότητα του ανθρώπου, γεννιέται τη στιγμή που συντελείται ένα νέο καταμερισμό εργασία ανάμεσα σε υλική και πνευματική εργασία. Δηλαδή, από τη, από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο που διατάζει, που σχεδιάζει το έργο και κάποιο που υλοποιεί το έργο. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό για τον Μάρξ. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτή την πρώτη κατηγοριοποίηση ανάμεσα σε υλική και πνευματική εργασία, αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα παραγωγικών σχέσεων. Λέει, η καθαρή θεωρία, η θεολογία, η φιλοσοφία, η ηθική κτλ που διαμορφώνονται χάρη σε αυτήν τη διχοτόμηση, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις υπάρχουσες σχέσεις. Εμφανίζεται εν τέλει σαν φανταστική συνείδηση μια φανταστική κοινότητα μονάχα όταν οι υπάρχουσε κοινωνικέ σχέσει έχουν έρθει σε πλήρη αντίθεση με τι υπάρχουσε παραγωγικέ δυνάμει. Και όταν οι κοινωνικέ σχέσει, η αμοιβαία αλληλεξάρτηση που είναι πραγματικά απαραίτητη για του απομονωμένου ανθρώπου, με το κοινωνικό καταμερισμό τη εργασία που βασίζεται στην ατομική ιδιοκτησία, αντιπαρατήθηκε προ το γενικό συμφέρον, το κοινωνικό, με τη μορφή του κράτου, στην πραγματικά. Στα πραγματικά συμφέροντα του ατόμου και του συνόλου. Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι ότι έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων απέναντι στο οργανωμένο κοινωνικό σύνολο που προσωπείται από το κράτο και στα συμφέροντα τα δικά μου, του ατόμου. Και εκεί δημιουργούνται τα πρώτα προβλήματα παραγωγικών σχέσεων. Βέβαια, ο Μάρξ πίστευε ότι από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε τη σύγκρουση ανάμεσα σε επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων, υπάρχουν πολλά να γίνουν μέχρι να φτάσουμε στην Ε Πρέπει να φτάσουμε σε πλήρε αδιέξοδο των υφιστάμενων παραγωγικών δυνάμεων σε σχέση με τι παραγωγικέ σχέσει. Έλεγε δε ότι αν κάνουμε προηγούμενε σε εκτιμήσει, σε εικασίε για τι μελλοντικέ εξελίξει, κάνουμε σχεδιασμό, επαναστατικό σχεδιασμό, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουμε λάθο. Δεν μπορούμε λένε να προβλέψουμε τι εξελίξει παρά μόνο αν έχει φτάσει το επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων σε σχέση με τι παραγωγικέ σχέσει σε πλήρε αδιέξοδο. Μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση επαναστατική που να στέκει στα πόδια τη, αλλιώ μπορούμε να κάνουμε λάθη. Προχωράμε στη δεύτερη ε, αναλυτική ενότητα που έχουμε, που είναι η φύση των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, έλεγε ο Μάρξ. Η γη είναι το κελάρι, από όπου ο άνθρωπος αντλεί με την εργασία του τα μέσα συντήρησης και αναπαραγωγής του, μετατρέποντάς την έτσι σε κοινωνικοποιημένη φύση. Ο Μάρξ αντιπαραθέτει τους υλικούς όρους παραγωγής, Στην ιδεαλιστική αντίληψη ότι η εργασία είναι πηγή κάθε πλούτου και πολιτισμού Φυσικά καταλαβαίνετε ότι οι αστεί έχουν κάθε λόγο να αποδίδουν στην εργασία μια υπερφυσική δύναμη Ο Μάρξ ξαναβάζει τον άνθρωπο να στέκεται στα πόδια του Γι' αυτό και μιλάει για κοινωνική εργασία Ο άνθρωπος λοιπόν έχει απέναντί του τον ιδιοκτή των μέσων παραγωγής Μόνο με την άδεια του μπορεί ο ίδιο να δουλέψει. Δηλαδή, μόνο με την άδεια του ιδιοκτήτη του το, το, το, το μέσων το παραγωγή μπορεί ο άνθρωπο να ζει. Μάρξ. Η παραγωγικότητα τη εργασία εξαρτάται από του φυσικού όρου. Αυτό όμω, όπω διευκρινίζει ο Μάρξ στο κεφάλαιο, δεν πρέπει να μα οδηγήσει σε μια μυστικοποίηση τη φύση. Η υπάρχουσα παραγωγικότητα τη εργασία, που από αυτήν ξεκινά σαν βάση η σχέση του κεφαλαίου, δεν είναι δώρο τη φύση, αλλά δώρο τη ιστορία. Το ιστορικό προτσέ που λέγαμε προηγουμένω. Α δούμε τώρα. Πώ εξειδικεύεται ο συνδυασμό αυτών των όρων στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή. Ω καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, ο Μάρξ εννοεί τον τρόπο παραγωγή που συνδυάζει εμπορευματική παραγωγή, ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγή, χρήση του χρήματο και του κεφαλαίου και μισθωτή εργασία. Αυτά τα στοιχεία όμω προπήρχαν του καπιταλισμού, όλα. Δεν είναι κανένα παρθένο Τι είναι αυτό όμω που δημιουργεί τη νέα καπιταλιστική κατάσταση. Είναι ότι συγκροτείται μια νέα ηλική βάση. Με την καταστροφή τη παλιά. Νέε παραγωγικέ δυνάμει. Ποιο. Η πολυπληθής εργατική δύναμη τη εργατική τάξη. Με νέα υλικά και πνευματικά μέσα για την επενέργεια στη φύση. Αυτό γιατί γίνεται δυνατό. Πρώτα απ' όλα εξαιτία τη του πληθυσμού. Το έχει πει και ο Σπένσερ. Δεύτερον, με τη γενίκευση τη μισθωτή παραγωγική εργασία. Με τον πλήρη αποχωρισμό του παραγωγού από τα μέσα παραγωγή του. Και τρίτον, με την εκτεταμένη χρήση μηχανών, δηλαδή με τη βιομηχανοποίηση τη παραγωγή και τη κοινωνία. Να θυμίσουμε ότι μέχρι εκείνο τον καιρό η βιομηχανία ήταν σε επίπεδο manufactura. -man -man Απ' τη λέξη μάνω και φτιάχνω, δηλαδή κατασκευέ γίνοντα έναν χώρο με τα χέρια. Απ' τη στιγμή λοιπόν που γίνεται πολυπληθές το εργατικό δυναμικό η μισθωτή εργασία αντικαθιστά το δουλειοπάρικο, έχουμε του υλικού όρου για να έχουμε ένα νέο τρόπο παραγωγή. Η ηλική βάση που δημιουργήθηκε από τον καπιταλισμό τον στηρίζει και προσυδειάζει αποκλειστικά στον καπιταλισμό. Είναι η μηχανή, η βιομηχανία σε αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντα αντικα... αντικαθίσταται από τη μηχανή που χρειάζεται τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί όπως θα πούμε και αργότερα Ο άνθρωπο είναι αυτό που παράγει την υπερεργασία, την υπεραξία. Ο καπιταλιστή τον έχει ανάγκη για να του κλέβει την υπεραξία. Ένα νέο πρόβλημα που δεν ξέρω πώ θα το αντιμετώπιζε ο Μάρξ είναι ότι σήμερα η μηχανή αντικαθίσταται από μια μηχανή που δεν χρειάζεται ανθρώπου, από το κομπιούτερ ή από τι αυτοματοποιημένε λειτουργίε. Τότε από πού θα παραχθεί η υπεραξία. Αλλά θα απαντήσουμε ίσω και σε αυτό αργότερα. Η τρίτη ενότητα. Η αναγκαιότητα των παραγωγικών σχέσεων και η αντιστήχησή του με παραγωγικέ δυνάμει. Εδώ θα ξαναβάλει ο Μάρξ ένα πρόβλημα που είδαμε να το βάζουν και οι άλλοι διανοητέ που μελετήσαμε μέχρι τώρα. Ξέρω εγώ για παράδειγμα, γιατί δεν έγινε το ίδιο στην Κίνα και στη Ρωσία και έγινε στη Γερμανία και στην Αγγλία. Που υπήρχε και το πληθυσμ... η πληθυσμιακή εξέλιξη κλπ. Εκείνο που πρέπει να, να εννοούμε στι διατυπώσεις του Μάρξ για την αναγκαιότητα των παραγωγικών σχέσεων και την αντιστήχησή του με τι παραγωγικέ δυνάμει είναι ότι ο βαθμό ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων επιτρέπει ή δεν επιτρέπει. Την ανάπτυξη κάποιων παραγωγικών σχέσεων. Αυτό δεν είναι κλεισέ, δεν είναι εντετερμηνισμό. Δεν θα συμβεί έτσι κι αλλιώ. Έλεγε ο Μάρξ. Αλλά οι παραγωγικέ δυνάμει δεν επιβάλλουν μια συγκεκριμένη μορφή παραγωγικών σχέσεων. Δεν την προκαλούν μηχανικά. Η πολιτική, οι μορφέ του κράτου και οι μορφέ συνείδησης είναι απαραίτητη όρη ώστε η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων να οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτών των παραγωγικών σχέσεων και όχι σε κάποιον άλλον. Δηλαδή. Έλεγε ο Μάρξ ότι το επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων δημιουργεί πέντε οψιών. Πέντε οψιών παραγωγικών σχέσεων. Το ποια από αυτήν την οψιόν των παραγωγικών σχέσεων θα υλοποιήσουμε, εξαρτάται και από παράγοντε, πάλι. παράγοντες. Οι Οι Ιδεολογικούς. Από το, απ το επιστητό. Εξαρτάται από το επιστητό. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα φυσικά για κοινωνικέ τάξεις του καπιταλισμού. <κοί> Από πού δημιουργήθηκαν οι κοινωνικέ τάξει. Από την προοδευτική διαίρεση τη εργασία. Που ξεκίνησε πού, το είπαμε. Με τη διαίρεση τη χειρονακτική από τη διανοητική εργασία. Δηλαδή τη διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που παίρνει αποφάσει και σε αυτόν που εκτελεί. Η αστική τάξη δημιούργησε παραγωγικέ δυνάμει και απλοποίησε κάτω από την κυριαρχία τη ταξικέ σχέσει. Δημιούργησε δηλαδή δύο ταξικά μορφώματα. Του αστού κεφαλαιοκράτε και του εργάτε. Αφομοιώνοντα και υποτάσσοντα παλιέ και νέε τάξει π.χ. που αγρότε. Που δημιουργήθηκαν μέσα από τον νέο τρόπο παραγωγή που επέβαλε στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή. Η κυριαρχία των αστών διαμορφώνει δύο τάξεις. Δεν είναι μόνο δύο οι τάξεις. Ο Μάρξ δεν πίστευε ότι είναι μόνο δύο οι τάξει. Πίστευε και ήξερε ότι υπάρχουν και άλλε τάξει. Δεν μα μιλάει καθόλου για αυτέ. Δεν μα μιλά αναλυτικά για του μικροαστούς. Ποια θα είναι η τύχη του και ποιο ο ρόλος του. Για να κατανοήσουμε τη μαρξική αντίληψη για τι κοινωνικέ τάξει του καπιταλισμού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα μια σειρά. Θεωρητικών διακρίσεων όπω ανάμεσα στην τεχνική και στην κοινωνική διαίρεση τη εργασία. Η τεχνική διαίρεση τη εργασία τι είναι, Είναι ένα αυξημένο καταμερισμό εργασία που λέει εσύ θα κάνει αυτό, εσύ θα κάνει το άλλο. Η κοινωνική διαίρεση τι είναι, Ποια είναι η σχέση με τα μέσα παραγωγή. Ότι εγώ εργάζομαι στα μέσα παραγωγή έναντι μισθού και εσύ κατέχει τα, τα μέσα παραγωγή. Και άλλη μια θεμελιακή κατά τον Μάρξ διάκριση ανάμεσα στην παραγωγική και μη, και μη παραγωγική εργασία. Έλεγε ο Μάρξ, αν πα να κόψει. Να κόψει τα μαλλιά ενό πλούσιου. Έναντι αμοιβή. Εκεί δεν έχουμε παραγωγική εργασία. Έχει ένα εμπόρευμα που πουλάσαι εσύ, που είναι η εργασία σου, και ένα εμπόρευμα που σου δίνει ο άλλο, το χρήμα. Δεν υπάρχει κανένα είδου διαμεσολάβηση. Τη τιμή θα την κανονίσετε οι δυο σα και δεν έχουμε παραγωγική εργασία. Δεν τον αφορά το μάρξιμι παραγωγική εργασία. Και επίση πρέπει να σταθούμε και, στη δια... και σε μια άλλη διάκριση. Στην τάξη καθεαυτή και στην τάξη στον... για τον εαυτό τη. Δηλαδή για την ταξική συνείδηση. Δεν φτάνει να υπάρχει μια τάξη με βάση κάποιου κοινωνικού ή οικονομικού όρου. Πρέπει να το καταλαβαίνει και η ίδια ότι αποτελεί κοινωνική τάξη. Αν δεν το καταλαβαίνει, δεν έχουμε τάξη. Η ταξική συνείδηση είναι όρο για τον Μάρξ και αποτέλεσε και ορόσημο στη ζωή του. Δηλαδή η προσπάθεια ταξική συνείδησης για την επανάσταση. Η κοινωνική διαίρεση της εργασία, όπω διαμορφώθηκε στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, δεν καθορίζεται από το αντικείμενο καθέα αυτό, αλλά από την υποταγή τη εργασία στο κεφάλαιο. Και σα διαβάζω ένα σημαντικό κομμάτι του Μάρξ. Η κοινωνική διαίρεση τη εργασία συμπεριλαμβάνει λοιπόν τι βασικέ κοινωνικέ τάξεις. Την καπιταλιστική, η οποία έχει την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγή, ελέγχει τη διανομή των προϊόντων και πλουτίζει από την υπερεργασία, δηλαδή την υπεραξία των εργατών. Και δεύτερον, την εργατική τάξη, η οποία είναι απογειμνωμένη από ιδιοκτησία, πουλάει την εργατική τη δύναμη και υπόκειται στην οικονομική και ιδεολογική κυριαρχία τη καπιταλιστική τάξη, άλλοτε παθητικά και άλλοτε προβάλλοντα διεκδικήσει που φτάνουν έω και τη σύγκρουση. Η αστική κοινωνία συμπεριλαμβάνει και άλλες τάξεις όπως αγρότες, βιοτέχνες, μικροδιοκτήτες, ελεύθερους επαγγελματίες, κρατικούς και ιδιωτικούς υπάλληλους, γενικά τις λεγόμενες μικροαστικές τάξεις που υπήρχαν επίσης και στο φεοδαλικό τρόπο παραγωγής. Η αστική τάξη δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη ορισμένων μερίδων τη μικροαστική τάξη όταν ο βιοτέχνης και ο έμπορος ανέπτυξαν μεγάλε παραγωγικέ μονάδε και τι εξόπλισαν με όλο και πιο βελτιωμένα μηχανήματα. Και τότε τι ήθελαν, περισσότερο εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν μπορούσαν να βρουν, γι' αυτό ο φεοδαλισμό έγινε θηλιά στο λαιμό του και συγκρούστηκαν μαζί του. Όσο αναπτύστηκε η αστική τάξη, τόσο απλοποιούνται οι ταξικέ αντιθέσει, καθώ υποτάσσει το σύνολο τη κοινωνία την κυριαρχία τη. Ολόκληρη η κοινωνία όλο και περισσότερο χωρίζεται στα δύο μεγάλα στρατόπεδα, στι δύο μεγάλε τάξει, που βρίσκονται άμεσα αντιμέτωπες, η μια απέναντι απ την άλλη. Γράφουν οι Μάρξ και Έγκελ στην αστική τάξη και το προλεταριάτο. Το επάγγελμα, δηλαδή η τεχνική διαίρεση, τι δουλειά κάνει ο καθένα μα, τη εργασία, παίζει όλο, και... όλο ένα και λιγότερο ρόλο στην ποιοτική διαφοροποίηση των ανθρώπων. Η ίδια αστική τάξη πάντω συναποτελείται από μερίδε όπω του βιομηχάνου, του χρηματιστέ και του εμπόρου. Η παραγωγική εργασία στον καπιταλισμό μπορεί να νοηθεί, μπο, νοηθεί ω ως, ως παραγωγική εργασία μόνο η ελεύθερη εργασία. Που στο εσωτερικό του τρόπου παραγωγή και όχι στη σφαίρα τη κατανάλωση παράγει κεφάλαιο. Δηλαδή η παραγωγική εργασία είναι ότι παράγει κεφάλαιο. Το άλλο που σα έφερα προηγουμένω δεν είναι παραγωγική εργασία και δεν μα αφορά. Έλεγε ο Μάρξ. Παράγει κεφ... ναι, άρα, υπεραξία, άρα, κεφάλαιο. Ναι, υπεραξία άρα κεφαλαίο. Την υπεραξία την κλέβει ο κεφαλαιοκράτη καπιταλιστή και την επανεπενδύει σε μορφή κεφαλαίου. Ναι. Είτε σε μηχανήματα είτε σε ό,τι άλλο θέλει αυτό. Υπήρξε να υπάρχει. υπάρχει κεφάλι για να παραχθεί κεφάλι, γιατί ότι υπάρχει κεφάλαιο. Για να παραχθεί υπεραξία πρέπει να υπάρχει κεφάλαιο. Υπάρχει προϋπάρχει κεφάλαιο, επενδυμένο κεφάλαιο, το οποίο με την εκμετάλλευση τη υπερακ... της παραγόμενη παραξία από του εργάτε σε κεφάλαιο. Άρα δεν υπάρχει μορφή εργασία να κεφάλαιο δεν υπάρχει κεφάλαιο. Ναι. Σωστό, Μαρίνα, τι λες. Γιατί είναι σωστό. Αν μπορεί να παραχθεί κεφάλαιο από το μηδέν. Όχι. Μπορεί να μην έχει συμπερσίσεις ή λίγη μεγάλα στις όρευση. Εσύ τι αυτό. Ο άλλο δηλαδή, που, που κουρεύει, αν τα απονομάει, τι σημασία όχι, έχει, αν δεν έχει παιδίσεις κεφάλαιο. Δεν κατέχει, κατέχει μέσο παραγωγή, το οποίο... Με την κλασική έννοια, όχι. Με την, με την ουσιαστική έννοια, γιατί αυτός που, εκτός αν θεωρούμε την ικανότητά του Για το μάτι στο αυτό δεν κατά τον αστίζει, γιατί ο καθένα μπορεί να αποφεύγουν. Να, να ορίζουμε πάλι την υπεραξία, γιατί έχει βοηθήσει. Η υπεραξία είναι η εργασία πάνω από κίνη που απαιτείται για να συντηρηθεί ο εργάτη και το αποτέλεσμα στο καρκίτο κεφαλοκράτη καπιταλιστή. Στην περίπτωση που έχει το τύπο σε εκπορέψει στο σπίτι, σένα. Δεν κάνει υπεργασία. Παράγει, παράγει ένα αποτέλεσμα μέσα από τέτοι που κατέχει το οποίο στο πουλάει η έναν τη μια τιμή. Συμφωνημένη στιγμής. Εμπόρευμα, τι εμπόρευματος. Σου Μαρίνα, εάν ο αυτός έχει κομωτήριο και έχει... Στην εποχή του Μάξ, δεν έχουμε τέτοιου τύπου Αλλά αν έχει κομωτήριο πάλι έχει κάποιο κεφάλαιο. Δεν, απλά δεν υπάρχει η έννοια του άλλου κεφαλαίου εκείνη την εποχή. δεν έχει τέτοια έννοια. Σήμερα, για παράδειγμα... Καλώς θα Τι σας. Τι έγινε, τι έγινε, Για παράδειγμα, η έννοια του κεφαλαίου μπορεί να υπάρχει και άλλη. Ναι, αλλά αυτό είναι εξέλιξη μετά το Μάρξ. Παρά, παρά δυνάμενο... Είναι εξέλιξη μετά το Μάρξ αυτό. Ε, λοιπόν, πέτρε, Νίκο. Δεν, δεν, δεν είπαμε δεν είπα ότι αν δεν παράξει υπεραξία δεν είσαι παραγωγικό. Έχω βρει δύο πράγματα. Είπαμε ότι ο Μάρξ έκανε μια, ο Μάρξς το κάνε, μια διάκριση ανάμεσα σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία. Θεωρούσε παραγωγική εργασία αυτή που παράγει υπεραξία και κεφάλαιο. Εσύ, αν έχει ένα αμπέλι, ας πούμε και το, το αξιοποιήσει, α πούμε, είναι παραγωγική εργασία. Κυρία, μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μαρξιστική θέση. Ο Μάρξ χώριζε, όπω χώριζε, εγώ, ο κόλμπι σε δυναμική και στατική κοινωνιολογία. Ο Μάρξ χώριζε σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία. Και έλεγε ότι η παραγωγική εργασία είναι εκείνη που παράγει κεφάλαιο. Σορευμένη υπεραξία που επανεπενδύεται, άρα κεφάλαιο. Αυτό είναι κλασική μαρξιστική θέση. Αυτό πίστευε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε του μαρξιστικούς όρους με σημερινά δεδομένα. Απλά το συζητάμε, το για το συζητάμε ναι, <συνή> για να το καταλάβουμε. Α πάμε με το μυαλό μα 19ο αιώνα, τι εννοούσε ο Μάρξ με τον όρο παραγωγική και μη παραγωγική εργασία. Γιατί εγώ διαφωνώ παρ' αυτό, δεν ξέρω τώρα. Πάρα πολλοί διαφωνούν. Νικότα. <συνήθυν> <συνήθυν> Όχι με τον με την τον για το Γιατί, Τι το λέει αυτό ακριβώ. Αυτά είναι μέσα, τα πιο πολλά είναι κομματάκια μέσα από το, από τα, το έργο του Μάρξ και Έγγελς. Mm. Βέβαια, τώρα ο Νίκος έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει, ακούστε. Ο Μάρξ στο έργο του, πολλές φορές είναι ασαφής Και παίρνουν πολλά ζητήματα γι' αυτό και υπάρχει μια πληθώρα αναλύσεων προσεγίσεων από το Λενι, ξέρω εγώ μέχρι τον Αλτουσέρ και τον Μαρκούζε, τον Χροχάιμ και τον Αντό και δεν ξέρω εγώ και τον άλλον, με ποικίλε προσεγίσει, έτσι. Θα διαφωνήσουμε πάρα πολύ για το έργο του Μάρξ, και αυτό έχει να κάνει και με ένα μεθοδολογικό εργαλείο του Μαξ, τη διαλεχτική. Από τη στιγμή που ο ομάξει χρησιμοποιεί τη διαλεκτική του, τη διαλεχτική σε όλη την επιστημονική του προσέγιση, μοιραία θα διαφωνήσουμε στον τρόπο που καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Θα φανεί παρακάτω να μιλήσουμε για την ιδεολογία. Η εργασία, σαν απλή παρο... Συνεχίζω, έτσι. «Η εργασία σαν απλή παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση άμεσαν των αγκών δεν έχει καμιά σχέση με το κεφάλαιο, γιατί το κεφάλαιο δεν την αναζητά», έλεγε ο Μάρξ. «Από την Πόρνη μέχρι τον Παπά υπάρχει μια ολόκληρη μάζα τέτοιου συρφετού, αλλά και, το... και του τίμιου εργαζόμενου Λούμπεν Προλεταριάντοφ ανήκει εδώ. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλε ομάδες ανθρώπων για δουλειέ του ποδαριού στις πόλει και τα νη αυτός που αντιπροσωπεύει το χρήμα απαιτεί τις υπηρεσίες αποκλειστικά για την αξία χρήσης. ενδιαφέρεται για την αξία χρήσης η οποία εξαφανίζεται αμέσως για αυτόν. Ο βοηθό του όμω, αυτό που του παρέχει αυτή την υπηρεσία που ζητήθηκε, απαιτεί το χρήμα. Και αφού αυτό που παρέχει το χρήμα ενδιαφέρεται για το εμπόρευμα και αυτό που παρέχει το εμπόρευμα ενδιαφέρεται για το χρήμα, εκπροσωπούν ο ένα απέναντι στον άλλον απλά και μόνο δύο πλευρέ τη απλή κυκλοφορία. Δηλαδή, μιλάμε για τα αλλαγή προϊόντων ουσιαστικά. Ο Μάρξ σε άλλο του σημείο αναφέρει ότι στο φεουδαλισμό, αν αφήναμε τα πράγματα ελεύθερα να εξελιχθούν και δεν συνέβαινε η αστική επανάσταση. Η μορφή των παραγωγικών σχέσεων που θα επιλεγόταν θα ήταν η ανταλλακτική κοινωνία. Αυτό πιστεύει ο Μάρξ. Η αστική επανάσταση σε συνδυασμό με τη βιομηχανική είναι που οδήγησε στην εμπορευματοποίηση και στην εγχρήματα οικονομία. Τώρα, ο Άνταμ Σμιθ είναι, είναι τη εποχή του Μάρξ ο γνωστός οικονομολόγος, έτσι. Το λε: να σε Ο Άνταμ Σμιθ είχε στην ουσία δίκιο με τη διάκριση ανάμεσα σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία. Δίκιο από τη σκοπιά τη αστική πολιτική οικονομία. Οι αντιρρήσει των άλλων οικονομολόγων είναι είτε για τα σκουπίδια, είπαμε ο Μάρξ είναι οξύ πολλέ φορέ. Π.χ. η Στότ και Σίνιορ είναι ακόμα πιο ξεφτυλισμένοι. Γράφει ο Μάρξ ότι δηλαδή κάθε δράση, ωστόσο κάτι κάνει, ανάμεσα, ε, ο, ο, ότι κάτι κάνει σύγχυση λοιπόν ανάμεσα στο προϊόν με τη φυσική του και με την οικονομική του έννοια. Με αυτόν τον τρόπο, ο είναι παραγωγό εργάτη, παραγωγικός εργάτης, αφού έμεσα παράγει βιβλία ποινικού δικαίου. Τουλάχιστον αυτή η συλλογιστική είναι εξίσου σωστή όσο και το ότι ένα δικαστή είναι και αυτό παραγωγικό εργάτης επειδή προστατεύει από την κλεψιά. Εδώ, εδώ ακριβώ η φλάση αυτή προέρχεται από το εγκόμιο του εγκλήματο, σας σα είπα, από τι εκδόσει άκρα, το οποίο είναι αριστούργημα. Αποδομή πλήρω το ποινικό σύστημα για του κλεβάζει με έναν τρόπο. Εκείνο που μα λέει το κείμενο αυτό, αυτό ήταν αποσπάσματα από κείμενο του Μάρξ, έτσι, είναι ότι η διάκριση τη παραγωγικής από τη μη παραγωγική εργασία με κριτήριο την παραγωγή ή όχι κεφαλαίου, δηλαδή την παραγωγή υπεραξία εν τέλει, δεν συμπίπτει με την κοινωνική διαίρεση χειρονακτική και πνευματική εργασία, η οποία ενυπάρχει τόσο στι παραγωγικέ όσο και στι μη παραγωγικέ εργασίε. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι δύο διαφορετικέ διακρίσει. Άλλο η παραγωγική μη παραγωγική εργασία και άλλο χειρονακτική πνευματική εργασία. Η διάκριση παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας αναφέρεται στη θεμελιώδη διάκριση του προϊόντος σε αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία. Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο στο προϊόν. Όπως λέει στο κείμενο, με τη φυσική του, αξία χρήσης και με την οικονομική του έννοια, ανταλλακτική αξία. Για να καταλάβω κάτι, αξιστικά, δηλαδή, για να υπάρχει ανταλλαγή, δηλαδή, να υπάρχει προϊόν, πρέπει να αποτελεί κάτι μη αξία χρήσης. Αξία χρήσης. Για Τον για παραγωγό σήμερα. και να στο πάρε για Μια... σένα, για τον καταναλωτή. Ε, μία αξία χρήση για σένα και αξία χρήση για μένα. Αν λέτε, δεν υπάρχει... ναι. Άρα σε φυσική θα πηγαίναμε στην ανταλλακτική κοινωνία. δεν Αν... ναι, Αν... ναι, ναι, ναι. Αν... το πίστευε αυτό. Με βάση την ανάλυση που έκανε τον παραγωγικό δυνάμεων του φεουδαλισμού, πίστευε ότι η φυσική ροή τη ιστορία ήταν προ τα εκεί. Λοιπόν, για ακούστε λίγο και αυτό τώρα. Στο... Σε ιδεολο... ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο συγκροτούνται και ορισμένε κατηγορίε κοινωνικέ. Όπω οι γυναίκε. Οι σπουδάζουσα νεολαία, οι διανοούμενοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένε ομάδε, μετανάστε, φιλετικέ ομάδε, ομοφυλόφιλοι κλπ. Ομάδε που ενεργοποιούνται για ορισμένα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα. Όπω α πούμε οι ακτιβιστέ-συκολόγοι. Που η ιδιαιτερότητά του επηρεάζει επίση τη θέση που καταλαμβάνουν στη σχέση παραγωγή και αναπαραγωγή. Αυτό είναι μεταμαρξιστική ανάλυση. Έτσι. Στην εποχή του δεν υπήρχαν αυτά τα κινήματα. Τουλάχιστον στον βαθμό αυτό. Υπήρχε εργατικό κίνημα στην εποχή του Μάρξ. Υπήρχε εργατικό κίνημα διεκδίκηση τη μείωση των ορών εργασία. Για το οποίο μιλάει αναλυτικά και παίρνει και θέση. Παίρνει μερικέ περίεργε θέσει ο Μάρξ. Για παράδειγμα, διατυπάνιζε ότι οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στον κόσμο υπάρχουν κατάλοιπα θεοδαλική σύγκρουση, δηλαδή αστικού εξεγερμένου κράτου απέναντι στο θεοδαλισμό, πρέπει να είμαστε δίπλα αστικό κράτο. Τότε και αυτό το πράγμα. Υπό ποια έννοια ότι το αστικό κράτο όταν νικήσει εν περιέχει την ίδια του την καταδίκη, του εργάτε. Ήταν απολύτως βέβαιος ότι η εργατική τάξη που θα λειτουργήσει μέσα στην αστική δημοκρατία και στον καπιταλισμό θα, θα ρίξει το αστικό κράτος. Το αστικό καπιταλιστικό κράτος. Ερχόμαστε τέλος στην επίσης πολύ σημαντική για τη μαρξική θεωρία διάκριση ανάμεσα στην τάξη αυτή καθεαυτή και στην τάξη για τον εαυτό της. Αυτό που λέμε ταξική συνείδηση. Στη διάκριση της καθεαυτής και για τον εαυτό της τάξης αναβιώνει αλλά και ξεπερνιέται η καντιανή διάκριση στα καθεαυτά και στα διημάς. Καθώς ο Μάρξ προβάλλει την ιδέα ότι μια τάξη ολοκληρώνεται ως ύπαρξη μόνο στον βαθμό που διαμορφώνεται συνειδητά. Μόνο που από επιλογή και από γνώση συμμετέχουμε σε αυτήν, από τα μέλη της. Μέσα από, από πού? Από μια δραστηριότητά τους. Πού θα γίνουμε ταξικά αλληλέγγυα, μέσα από θεωρητική κουβέντα αλλά και μέσα από την επανάσταση. Μέσα από την πρακτική κοινωνική ζωή που είμαστε συμπαραγωγοί και σύντροφοι στον επαναστατικό αγώνα. Τελειώνουμε και αυτή τη θεματική και θα μιλήσουμε για τι αντιφάσει στην κοινωνία τη εποχή του Μάρξ. Ξεκινάμε με ένα κείμενο των Μάρξ και Έγκελτ. Τα ξεχωριστά άτομα διαμορφώνουν μια τάξη μονάχα εφόσον έχουν να διεξαγάγουν ένα κοινό αγώνα αντίον μια τάξη. Αλλιώ βρίσκονται σε εχθρική κατάσταση ανάμεσά του, όντα ανταγωνιστέ. Απ' την άλλη μεριά, η τάξη με τη σειρά τη αποκτά μια ανεξάρτητη ύπαρξη και απέναντι στο άτομο. Έτσι που τα τελευταία βρίσκουν του όρου τη ύπαρξή του προδιαγεγραμμένου και επομένω η θέση του στη ζωή και η προσωπική του εξέλιξη έχουν προσδιοριστεί από την τάξη στην οποία έχουν υπαχθεί, από τους, Marx και του. Η οικονομική βάση, η υποδομή. Διατρέχεται από δύο είδη μεγάλων αντιφάσεων και κοινωνικών συγκρούσεων. Πρώτον, τι αντιφάσει ανάμεσα στις παραγωγικέ δυνάμει και τι σχέσει παραγωγή. Το, Το είδαμε. Όταν οι παραγωγικέ δυνάμει αρχίζουν και γιγαντώνονται και μεγαλώνουν, υπάρχουν ορισμένε παραγωγικέ σχέσει που του εξυπηρετούν και ορισμένε που δεν του εξυπηρετούν. Όταν στο φεοδαλισμό οι παραγωγικέ δυνάμει, δηλαδή οι μικροαστή, οι έμποροι, άρχισαν να επενδύουν και να θέλουν όλο και περισσότερο εργατικά χέρια, βρέθηκαν μπροστά στο. Ιδεολογικό καθεστώ του φεοδαλισμού που δημιουργούσε το δούλο το, το εκεί έπρεπε να γίνει σύγκρουση. Ήταν μοιραίο αυτό. Γιατί συνέβη, Γιατί αναπτύχθηκαν οι παραγωγικέ δυνάμει. Ένα λεπτό. Τι αντιφάσει λοιπόν, αυτέ οι αντιφάσει λοιπόν ενεργοποιούνται μόνο όταν οι παραγωγικέ δυνάμει αναπτύσσονται τόσο πολύ ώστε οι κυρίαρχε σχέση παραγωγή εμποδίζουν κι άλλο την ανάπτυξή του. Αυτό συνέβη στο φεοδαλισμό, αυτό που σα είπα προηγούμενα. Το ίδιο τώρα. Ε, συμβαίνει στη δικιά μας εποχή. Γιατί επί κυριαρχούσε η ζωντανή εργασία. Στο επόμενο φάση εξέλιξης, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, κυριαρχεί η μισθωτή εργασία. Ένα εργάτη, επομένως, έναν εντελώ απελευθερωμένο από εξοικονομικές δεσμεύσεις. Ο εργάτης του, δου ο δουλοπάρικος, εξωοικονομικά δεν έχει δεσμεύσεις. Ο εργάτη στον καπιταλισμό, στον ε, κεφαλαιοκράτη, έχει δεσμεύσει. Μια διαδικασία που στη Γαλλία ολοκληρώθηκε με την πολιτική ανατροπή, με τη Γαλλική Επανάσταση, ενώ στην Αγγλία με επαναστατικέ κινήσει μικρότερης έκταση, λέει πώ ολοκληρώθηκε η πολιτική επανάσταση. Στην Αγγλία και στη Γαλλία και περάσαμε στον αστικό τρόπο παραγωγή. Αλλά και στο εσωτερικό του κεφαλοκρατικού συστήματος, συστήματο, η τάση επέκταση του κεφαλαίου δημιουργεί συγκρούσει, οι οποίε καταλήγουν στην καταβρόχτηση. Όλων των άλλων μορφών ιδιοκτησία των μικρότερων, όπω τη μικρή γεωργική καλλιέργεια, τη μικρή επιχείρηση, τη μικρή ή γεωμηχανίας. βιομηχανία. Με, με συνέπεια, ο καπιταλισμό να εξελίσσεται από ανταγωνιστικό που είναι στη φύση, στη φύση του θεωρητικά, σε ολιγοπωλιακό και από εκεί σε μονοπωλιακό καπιταλισμό. Εξέλιξη που σήμερα ε, προβάλλει ω αναγκαιότητα την παγκοσμιοποίηση, την ενιαία δηλαδή διαχείριση τη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη στιγμή που ο καπιταλισμός από ανταγωνιστικό σύστημα εξελίσσεται σε ολικοπολιακό και κρατικομονοπολιακό, η παγκοσμιοποίηση μοιραία είναι αναγκαία προκειμένου να μεγαλώσουν οι αγορές. Αυτή είναι η πρώτη αντίφαση, δηλαδή ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και στις σχέσεις παραγωγής. Η δεύτερη αντίφαση αναπτύσσεται στο εσωτερικό των παραγωγικών σχέσεων, ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους, στο κεφάλαιο και την εργασία. Το κεφάλαιο είναι ξεκάθαρο ότι υποτάσσει την εργασία με την κυριαρχία του ανάμεσα στου ιδιοκτήτες του μέσου παραγωγή και του μισθωτούς εργάτε. Τώρα, το θέμα είναι αν αυτέ οι αντιφάσει, κυρίω οι δεύτερη στο εσωτερικό των παραγωγικών σχέσεων, γίνονται πλατιά συνειδητοποιημένε από, από τα ξεχωριστά άτομα. Το κομμουνιστικό μανιφέστο καλεί του εργάτε να, να παραμερίσουν τον συναγωνισμό που του διασπά και να οργανωθούν σε τάξη. Και επομένω σε πολιτικό κόμμα, Μάρξ Έγγελ. Η ίδια η μαρξική θεωρία, ο ιστορικό σχηλισμό, αποσκοπεί να συμβάλλει στην ολοκλήρωση τη πολιτική συνείδησης, τη εργατική τάξη και στην επαναστατικοποίησή τη. Ο Μάρξ, το κεφάλαιο, ιδίω τον τρίτο τόμο, αναφέρεται σε ορισμένε τάσει που εκδηλώθηκαν στην εποχή του ε, και διευρύνθηκαν στη δικιά μα, και θεωρεί ω μεταβατικέ μορφέ με αντιφατικά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων λοιπόν προκάλεσε. Την τεράστια επέκταση τη παραγωγή, ώστε ήταν αδύνατο να υποστηριχθεί από το ατομικό κεφάλαιο. Τα μικρά επιμέρου κεφάλαια, οι γιγαντωμένε ανάγκε για επενδύσει, δημιούργησαν την ανάγκη ενό μεγαλύτερου κεφαλαίου. Έτσι, τι έγινε, φτάσαμε στι μετοχικέ εταιρείε. Πώ έγιναν οι μετοχικέ εταιρείε, Με τη συνένωση πολλών ατομικών κεφαλαίων και με την άντληση κεφαλαίων από την πώληση των μετοχικών εταιρεών σε χιλιάδε μικρομετόχου. Δηλαδή, τι έγινε, γίναν όλοι καπιταλιστέ. Και με τη στήριξη πιανού, του πιστοτικού συστήματο που έβρισκαν κεφάλαια, δανείζονταν από τι τράπεζε. Άντληση κεφαλαίων με τη μορφή πιστοτικών δανείων από τι τράπεζε. Οι συνέπειε είναι πολύ σημαντικέ ω προ τη φύση και τι λειτουργίε του κεφαλαίου. Ε, εδώ έχουμε αντιφατικά στοιχεία. Ξαναλέω που τα έχει εντοπίσει ήδη ο Μάρξ από την εποχή του και που στην εποχή μα έχουν ιδιαίτερο νόημα. Η μετοχοποίηση του κεφαλαίου θα μπορούσε να είναι μια μορφή κοινωνιοποίηση του, του κεφαλαίου. Δεν είναι βέβαια. Καθώ η κίνηση και η μεταβίβαση των μετοχών είναι καθαρό αποτέλεσμα χρηματιστηριακού παιχνιδιού, όπου εν τέλει το μικρό ψάρι τρώγεται, καταβροχθίζεται από του καρχαρίε και τα πρόβατα από του λύκου του χρηματιστηρίου. Αντί να υπερνικήσει την αντίθεση ανάμεσα στο χαρακτήρα του πλούτου, σαν κοινωνικού και σαν ατομικού πλούτου, τη δίνει απλώ μια νέα μορφή. Μάρξ. Από την εποχή του, ακόμα έχει παρατηρήσει αυτά τα φαινόμενα ο Μάρξ του χρηματιστηρίου κλπ. Δε, δε, δεύτερη συνέπεια, ω προ τη φύση του κεφαλαίου. Το πιστοτικό σύστημα θέτει απόλυτα μέσα σε ορισμένα όρια στη διάθεση του ξεχωριστού κεφαλεοκράτη ή αυτού που περνιέται για, για κεφαλεοκράτης, ξένο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο του νυν κεφαλαιοκράτη και τη εποχής του Μάρξ δεν είναι δικό του. Είναι δανεισμένο από τις τράπεζες. Αυτό του λύνει τα χέρια. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Αυτό βαθαίνει την αντίθεση ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον κοινωνικό πλούτο, καθώς ο κεφαλοκράτη κερδοσκοπεί στην πλάτη των αποταμιευτών, δηλαδή διακινδυνεύει μια κοινωνική περιουσία και όχι τη δικιά του ιδιοκτησία. Οι προτροπές δήθεν για εγκράτεια αποταμίευση λιτότητα έρχονται σε αντίθεση με την προφανή πολυτέλεια που προσυδιάζει στο κεφάλαιο. Η, εν τέλει, η χρήση του πιστοτικού κεφαλαίου με την πτώση μάλιστα των επιτοκίων, πολύ φτηνό χρήμα για του πολύ πλούσιου, που ευνοούν διπλά τον κεφαλαίο κράτη, μικρή απόδοση για τον αποταμιευτή, φτηνό χρήμα για τον κεφαλαίο κράτη που δανείζεται, έχει σαν αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου απαλωτρίωση τη κοινωνική εργασία. Δηλαδή, αυτέ οι αλλαγέ που αρχικά σε κάποιο επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται προ τη θετική άρση των εν τέλει την ενισχύουν. Τι οραματίζεται με έναν τρόπο και κι αυτέ. Ναι, ήταν σε μερικά πράγματα πολύ διορατικό. Απ' την άλλη όμως, άποψη, η μετοχοποίηση δημιουργεί μορφέ ανέρεση του καπιταλισμού. Αν και καθώ λειτουργούν στο εσωτερικό του, αναπαράγουν τι προφανείς ελλείψεις του συστήματο. Ανέρεση, εννοεί. Να καταρρεύσει ο καπιταλισμό. Να καταρρεύσει ο πούμε... <Κι> ναι, ναι, ναι. Βλέπει ναι. αυτέ τι μορφέ. Ε... Τίποτα θετικό. Όχι, Όχι το θετικό, αλλά. αποτέλεσμα σύγκρουσης υπαρκτών παραγωγικών δυνάμων της εποχής και παραγωγικών σχέσεων, δηλαδή ότι παραγωγικές δυνάμεις ήταν μια δυναμική η οποία προσπαθούσε να ανατρέψει παραγωγικές σχέσεις και επειδή δεν μπορούσε να τι ανατρέψει γιατί δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η ιστορία εφήβρε μια μορφή για να καταλάβω αυτό που λες α, ε, δηλαδή πούμε, δηλαδή ότι. Η, α... η απάντηση έχει δοθεί λίγο νωρίτερα. Όταν είπα ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σε ένα επίπεδο, όταν φτάσει στο απόγειό τη, συντρίβει τι αντίστοιχε παραγωγικέ σχέσει. Δεν έχει συμβεί αυτό κατά τον Μάρξ. Άρα, η οποιαδήποτε εκτίμηση θα ήταν οικασία. Κάνει αυτή την οικασία. Ότι δηλαδή δυνητικά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των αδικιών του, του καπιταλισμού. Αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνει πολύ καλό ότι δεν μπορεί να κάνει ακόμα πρόβλεψη για κάτι τέτοιο, Μάρξ. Δεν μπορεί να το προβλέψει ότι αυτά λειτουργούν προ αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό και είναι αρνητικό απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Που είναι όμω πολύ δειλά στην εποχή του. Δηλαδή, δεν ξέρω σήμερα τι θα έλεγε. Γιατί σήμερα υπάρχουν μεταμαξιστέ αναλυτέ που δυνητικά λένε ότι αυτού του τύπου οι εξελίξει και μέσα και από άλλε που θα και που έχουν σχέση με τεχνολογία τείνουν να άρουν τον άδικο χαρακτήρα του καπιταλισμού και να οδηγήσουν σε νέο τύπο παραγωγικών σχέσεων. Α αυτό, αυτό μένει ο καθένα πώ το βλέπει όμω. Ο Μάρξ δεν έλεγε κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Λέει ο Μάρξ, με ακόμη πιο ρηξικέλευτες εκφράσεις, είναι η κατάργηση του, του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής μέσα στα πλαίσια του ίδιου του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής και γι' αυτό είναι μια αυτοανερούμενη αντίφαση που πριν απ' όλα παρουσιάζεται σαν απλό μεταβατικό σημείο προς μια νέα μορφή παραγωγής. Αυτό, αυτό είναι το σχολείο του το τελικό. Έχουμε μετάβαση, τάση για μετάβαση, σε μια νέα μορφή παραγωγής, αλλά Μέσα στον κεφαλοκρατικό τρόπο παραγωγή. Άρα, αυτό αναιρείται. Αντί σαν αλλαγή του τεχνολογικού υπολογιστή, Έτσι, έτσι, έτσι, ακριβώ. Mm. Τώρα, η διασπορά των κεφαλαίων μέσω τη μετοχοποίηση παίρνει και άλλε ενδιαφέρουσε μορφέ στι μέρε μα. Καθώ δημιουργούνται μεγάλε κρατικέ επιχειρήσει, μεγάλοι μετοχικοί οργανισμοί ή μετοχικά ταμεία εργαζομένων που τελούν μάλιστα και υπό τον κρατικό έλεγχο. Ω προ την επίδραση τη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στην αντίθεση εργασία και κεφαλαίου, έχουμε ενδιαφέρουσε εξελίξει. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι Μάρξ. Αυτά προέρχονται από μεταμαξιστέ αναλυτέ. Αμφιλογόμενη αξία, βέβαια, θα, θα κρίνετε εσεί. Η υπερβολική διεύρυνση τη παραγωγή δημιούργησε προβλήματα στην απορρόφησή τη. Και ένα μέτρο που αναγκάστηκαν να πάρουν οι κεφαλαιοκράτε ήταν η αύξηση τη αγοραστική δύναμη των με την αύξηση μισθώτων, του μισθού του. Κρίστου κλπ. Και ενησιασμό κλπ. Αυτό όμω μείωσε το ποσοστό κέρδου και δεν έλυσε όπω θα δούμε εντελώ το πρόβλημα γιατί η παραγωγή έχει, έχει την τάση να αυξάνει συνέχεια το ρυθμό τη. Δεύτερον, τη θέση του ενεργού κεφαλαιοκράτη, που δέκε και καλά αποφάσιζε ο ίδιο την παραγωγική διαδικασία την παίρνει τώρα ένα ανώνυμο διοικητικό συμβούλιο λόγω τη μετοχοποίηση. Και μέσα από το διοικητικό συμβούλιο εκχωρείται το καθήκον σε μια νέα τάξη. Αμοιβόμενων στελεχών, του διευθυντάδε, τα στελέχια, του τεχνοκράτε τη παραγωγή και του διάφορου τεχνικού, με αποτέλεσμα νέα διόγκωση των μεσαίων τάξεων. Επειδή αυτή η εξέλιξη δημιούργησε την ψευδή, όπω αποδείχθηκε, ελπίδα ότι η απομάκρυνση των καπιταλιστών από τον έλεγχο τη παραγωγή θα αναχέτησε τάχα το κυνήγι του κέρδου και θα ισορροπούσε σχέσει κεφαλαίου και εργασία προ όφελο των εργαζομένων, ό,τι ονομάστηκε Επανάσταση των Διευθυντών από το ημώνυμο βιβλίο του Μπάρναμ. αξίζει να αναφερθούμε στη διορατικότητα με την οποία ο Μάρξ διέβλεψε τόσο το χαρακτήρα αυτής της νέας οικονομικής αριστοκρατίας όσο και το ρόλο της στην παραγωγή. Ακούστε πώς τους λέει. Τους χαρακτηρίζει. «Παράσιτα νέου είδους, με τη μορφή σχεδιαστών, ιδρυτών και απλώς ονομαστικών διευθυντών. Ένα ολόκληρο σύστημα αγυρτίας και απάτης σχετικά με τις ιδρύσεις, την έκδοση μετοχών και το εμπόριο μετοχών. Μάρξ. Είναι, είναι, είναι οι Παρόλη την επέκταση στην παγκόσμια αγορά, η παραγωγή δεν απορροφάται με του ίδιου ρυθμού με του οποίου παράγεται. Απορροφάται με βραδύτερους. Και έτσι επιταχύνονται τα βία εξισπάσματα και οι κρίσει. Δυναμώνουν δηλαδή τα στοιχεία διάλυσης του παλιού τρόπου παραγωγή. Η κρίση δηλαδή, εδώ λέει ο Μάρξ βασικά, ότι η κρίση του καπιταλισμού είναι ελπίδα για τη διάλυση του ίδιου του καπιταλισμού. Βέβαια, αυτό δεν συνέβη το 29. Το φαινόμενο τότε ήταν του. Αλλά οι εκτιμήσει του Μάρξ για τον ρόλο των διευθυντών και γενικά για την υπερπαραγωγή, στην οποία η ίδια η φύση του κεφαλαίου και ακόμη περισσότερο του πιστοτικού κεφαλαίου που είπαμε ότι είναι τσάμπα και εύκολο για του καπιταλιστέ, και του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, ο ΘΗ, αποδείχτηκαν πιο επιτυχής από πολύ πιο πρόσφατε εκτιμήσει. Ο καπιταλισμό, ωστόσο, αποδείχθηκε επίση και πολύ πιο ανθεκτικό. Εδώ έχει κάνει λάθο ο Μάρξ. Και πολύ πιο ευλίγιστο ώστε να επιβιώνει τον κρίσεων και των εγενών αντιφασέων του. Όπω ήδη είπαμε, η υπερπαραγωγή αντιμετωπίστηκε με δύο μέτρα. Διεύνση των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα και με την αύξηση των μισθών, δηλαδή τη αγοραστική δύναμη των 10 και γενικά των εργαζομένων με μια κοινωνική πολιτική για την υγεία, τη συντάξει, την ανεργία, την πυδία, την προστασία των μισθών και ότι ονομάστηκε εν τέλει κράτο χρόνια που κυριάξει στην Ευρώπη κυρίω με κυρίως μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό επίση την απαραίτη για την οικονομική ανάπτυξη κοινωνική ειρήνη. Για να δούμε τι θα μιλήσουμε για τον ρόλο του κράτου, ότι μια άλλη απέτηση που έχει ο καπιταλιστή από το κράτο είναι η δημιουργία κοινωνική συρίνη. η οποία ευνοεί τη λειτουργία του καπιταλισμού. Με άλλα λόγια, φαίνεται να εκπνέει το έμεσο κοινωνικό συμβόλαιο εργασίας και κεφαλαίου, καθώς τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται από μια σημαντική αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Δύο κυρίω φαίνονται να είναι τα πολιτικά αίτια. Το αντίπαλο δέος, δεν εδώ έχουμε πάλι αναλύσεις των μεταμαρξιστών, το αντίπαλο δέος, σοσιαλιστική απειλή δεν υπάρχει πια, Τα μαζικά ισχυρά συνδικάτα αφομοιώθηκαν ή διαλύθηκαν με σκληρά πολιτικά μέτρα. Στο μέλλον, το κίνητρο για συνεργασία και προσπάθεια δεν θα είναι η μισθή απόδοση πάνω από τι τιμέ τη αγορά αυτό είναι η αρχική αιχμή του δόρατο του κινήματο τη εργασία αλλά τι? ο φόβο ο φόβος τη απόλυση σε μια οικονομία στην οποία οι πραγματικοί μισθοί πέφτουν. Σήμερα δηλαδή. Θάρο 1997. Ο Μάρξ ονομάζει την απώλεια ελέγχου τη παραγωγή από τον καπιταλιστή αρνητική άρση τη αντίθεση. Όχι θετική άρση τη αντίθεση, με την έννοια ότι η εργασία εξακολουθεί να υπάγεται στο κεφάλαιο. Θεωρεί ωστόσο το φαινόμενο σαν μια μεταβατική μορφή στο εσωτερικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή. Μια νέα εξέλιξη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η ανάπτυξη των υλικών και πνευματικών παραγωγικών μέσων και η γενική προσπάθεια του κεφαλαίου για μείωση του κόστου και επομένω αύξηση του κέρδου επιτείνει από ορισμένη άποψη την όξυνση στη σχέση κεφαλαίου και εργασία. Καθώ είναι και αυτή μια από τι αιτίε για τη μείωση του εργατικού δυναμικού, δηλαδή για τη διηγούμενη ανεργία. Γενικά, η ανάπτυξη τη ψηφιακή τεχνολογία και του ίντερνετ ευνοεί καταρχήν το κεφάλαιο, καθώ του ανοίγει νέο τομεί ανάπτυξη. Του δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να ορθολογικοποιήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή, αλλά και να αναζητήσει φτηνότερη εργασία σε απομακρυσμένε περιοχέ, στρατολογώντα του λεγόμενου εικονικού μετανάστε και νέου τρόπου για τη διάθεση των προϊόντων του. Παρόλα αυτά. Η επίδραση τη ψηφιακή τεχνολογία και των δικτύων φαίνεται επίση ότι επιβάλλει αντιφατικέ λειτουργίε στα πλαίσια του κεφαλαίου. Μεταβάλλονται οι ηλικιότητε παραγωγή. Α πούμε, στο γεωργικό τομέα, η πρώτη μεταβολή επήλθε με τη χρήση λιπασμάτων και αργότερα με την τεχνολογία του θερμοκηπίου. Σήμερα, με την επανάσταση τη βιοτεχνολογίας η γεωργική και εκτενοτροφική παραγωγή αποδεσμεύεται πλήρω από του φυσικού καθορισμού από τη γη. Γενικά, τα σύγχρονα προϊόντα χρησιμοποιούν λιγότερου φυσικού πόρου από παλιά. Για να κατασκευαστούν. Α πούμε, να φτιάξουμε μια γέφυρα, ένα αυτοκίνητο. Θέλουμε λιγότερο χάλιβα. Θάρο, 1997 επίση. Δεύτερη αντίφαση που, που δημιουργείται. Το γεγονό αυτό, σε συνδυασμό με τι σημερινέ δυνατότητε μεταφορά με πολύ μειωμένο κόστο σε σχέση με το παρελθόν, προωθεί μια γενική απεδαφοποίηση τη παραγωγή. Μπορούμε να παράγουμε οτιδήποτε, οπουδήποτε. Πολύ σημαντική ιδίω για τι χώρε που δεν διαθέτουν τέτοιου πόρου. Και επομένω ανοίγει προοπτικέ για την αλλαγή του διεθνού καταμερισμού εργασία. Τρίτον, μεταβάλλεται η δομή των παραγωγικών δυνάμεων από μια οικονομία των φυσικών πόρων σε μια οικονομία των νοητικών πόρων. Αυτό εξαρτάται από την επικέντρωση του παραγωγικού ενδιαφέροντο που στη βιοτεχνολογία, στη ρομποτική, στις τηλεπικοινωνίε, στι βιομηχανίε τεχνητή νοημοσύνης γενικότερα. Οι γνώσει πλέον είναι μια παραγωγική δύναμη στην κατοχή του εργαζόμενου. Ακόμη και ο πιο απλό χειρισμό των εργαλείων χρειάζεται μια ψημένη γνώση. Τα εργαλεία είναι πλέον προέκταση του εργαζομένου, το εργαλείο προέκταση του εργαζομένου και όχι το αντίθετο, ο εργάτη προέκταση του εργαλείου. Όπω ήταν στην εποχή του Μάρτ. Αλλά λοιπόν ε, αυτή η κλασική μαξιστική θέση, το παράδειγμα, πλέον δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έχουμε αντιστροφή. Γιατί ο κουρέα είναι... είναι προέκταση του ψαριδιού του ή του κομματιδίου που έχει. Δεν είναι... Μια αδύναμη, μια αδύναμη, μια αδύναμη. Ακριβώς. Ακριβέστατα. Βεβαίως, πάλι προσέξτε μαρξιστική θέση και αυτό είναι άρση της αντίφασης πάλι με αρνητικού όρους. Καθώς γίνεται πού? Μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Και υποτάσσεται σε όλα τα ελαττώματά του. Πάθεν το σχάρισε κυνήγι του κέρδους. Και προτίστος την παραγωγή υπεραξίας. Και τέταρτον, η τάση που δημιουργεί πραγματικό ρήμα στον καπιταλισμό είναι η, υπερ, η υπε, επιχειρησιακή διασπορά. Οι επιχειρήσει γίνονται πιο ευέλικτε, μειώνουν τον όγκο του και την ιεραρχική δομή του. Συνεργάζονται με ανεξάρτητους προμηθευτέ επιμέρου εξαρτημάτων. Ο αυξημένο ρόλο των νοητικών πόρων δίνει τη δυνατότητα εξάλλου για τη δημιουργία μικρών συνεταιριστικών μονάδων με τη συνεργασία ανθρώπων που μπορούν να εργάζονται ακόμη και από το σπίτι του, αξιοποιώντα για τον εαυτό του την εργασία του, κυρίως το κεφάλαιο των γνώσεων που έχουν. Νέε μορφέ λοιπόν οργάνωση τη εργασία. Και νέε δυνατότητε συνεταιρισμού των εργαζομένων που δικαίω μπορούν να χαρακτηρίζονται ω εικονικέ τεχνίε. Αυτή η τάση μπορεί πράγματι να λειτουργήσει προ μια άρση τη αντίφαση του κεφαλαίου με θετικού όρου. Βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Οι εξελίξει είναι ταχύτατε προ την κατεύθυνση των τάσεων εκείνων που ήδη ο Μάρξη είδε να εκολάπτονται στην εποχή του. Εκείνο που προσπάθησα να πω με τα παραπάνω είναι ότι ο Δεν στερείται ενιών με τις οποίες μπορούμε να κατανοήσουμε την αντιφατική φύση των σύγχρονων καπιταλιστικών ε, κοινωνιών. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη πολύ ευαίσθητη προβληματική. Είδαμε προηγουμένως ότι ο Μάρξ είπε ότι χρέος αυτό που ονομάζει παρασταλτών ή εργατική τάξη ή οργανωμένη συνειδησία ω τάξη είναι όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Μεταξύ παλιών παραγωγικών σχέσεων και νέων παραγωγικών σχέσεων, να πάρουν να τη θέση των νέων παραγωγικών σχέσεων. Π.χ. των αστών. Ναι. Εδώ πέρα, στο σύγχρονο κόσμο, περιέχουν μια σειρά από μεταβολέ στις παραγωγικέ σχέσει. Οι οποίε, δηλαδή, με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, ας πω, η αυτοκρατορία του Νέγκρι, έχει δίκιο, ότι πρέπει εμεί να σταθούμε υπέρ αυτής τη αλλαγή που γίνεται στον καπιταλισμό που αποδυναμφοποιεί την εργασία. Δημιουργεί το άγιο κεφάλαιο κτλ. Ε, εν σπέρματι, είναι μαξική ιδεολογία αυτό. Μπορούμε να μαρξική... μην συμφωνούμε, αλλά είναι μαξική ιδεολογία. Mm. Ε, εν σπέρματι. Mm. Έτσι, με βάση της, προ, την, την, την ανάλυση που κάνει τότε ο Μάρξ και, τις, και, και τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε για ιδεολογία τώρα. Και θα μιλήσουμε πολύ για ιδεολογία. Είναι πολύ σημαντική στο Μάρξ. Λοιπόν, σα διαβάζω. Κάποτε ένα παλικά την ιδέα ότι οι άνθρωποι. Πνίγοντα το νερό μονάχα επειδή κατέχονταν από την ιδέα τη βαρύτητα. Αν θες, ξεριτώνοντα αυτή την ιδέα από τα κεφάλια του, λόγου χάρη λέγοντα ότι είναι μια δυσυνδαιμονία, μια θρησκευτική αντίληψη, θα ήταν έξοχα ασφαλισμένοι από οποιοδήποτε κίνδυνο να πληγούν. Ολόκληρη τη ζωή του αγωνίστηκε εναντίον αυτή τη ψευδέστησης, τη βαρύτητα, που για τα ολέθρια αποτελέσματά τη, όλε τι στατιστικέ του έφεραν καινούργιε και ποικίλε αποδείξει. Μάρξ Έγκελ. Ένα σχόλιο για το τι μπορεί να είναι η ιδεολογία. Το δυσκολότερο πρόβλημα στη μαρξική θεωρία είναι το ζήτημα σχέσεων οικονομία και ιδεολογικών μορφών, δηλαδή οικονομική βάση και επιστητού. Κάθε προσπάθεια να κατανοηθούν οι αντιλήψει του Μάρξ οδηγεί σε ερμηνείε και διαφωνίε μεταξύ μαρξιστών και μεταναξιστών αναλυτών, Καθώ από το μαρξικό έργο απουσιάζει συστηματική ανάπτυξη του ζητήματο, ενώ οι επιμέρου παρατηρήσει, με την ασάφεια και την πολυπλοκότητά του, ευνοούν αντιφατικέ ατι ερμηνείε. Στο πρόλογο τη κριτική για την πολιτική οικονομία, ο Μάρξ ορίζει τι ιδεολογικέ μορφέ ω. Τη συνείδηση που μια εποχή έχει για τον εαυτό τη, ω ιδεολογικέ μορφέ εννοεί τι νομικέ, πολιτικέ, θρησκευτικέ, καλλιτεχνικέ και φιλοσοφικέ μορφέ. Τι διακρίνει από την επιστημονική γνώση, επειδή όντα αντιφατικέ δεν μπορούν να έχουν την πιστότητα με την οποία πρέπει να εξακριβώνουμε την ηλική ανατροπή των οικονομικών όρων. Σκιαγραφεί τέλο μια μέθοδο για την εξήγησή του. Θα πρέπει να τα αναζητήσουμε στου αντιφατικού όρου μέσα από του οποίου γεννήθηκαν και στην επίδρασή του στην πράξη. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το επιστητό, το επικοδόμημα, οι ιδεολογικέ μορφέ γεννιόνται μέσα σε φρικτά αντιφατικού όρου. Δηλαδή, μέσα σε συγκρουόμενε παραγωγικέ δυνάμει και σε αντιφατικέ παραγωγικέ σχέσει. Μέσα στα πλαίσια αυτή τη σύλληψη και μέσα στα πάντα στα πλαίσια τη μαρξική διαλεκτική, κάθε τι δηλαδή, τι σημαίνει μαρξική διαλεκτική, κάθε τι συνεπάρχει με το αντίθετό του. Σαφέστατα, όταν σταματήσει αντίφεση, η mm, αντίφαση, σταματά η ιδεολογία. Δεν λέει Με κάτι τέτοιο διάλεκτο. Έχει δίκιο ο λογικά, αλλά διάλεξη δεν λέει κάτι τέτοιο ο Μάρξ. Θα, θα δείτε τι λέει. Να βάζει, να βάζει ναι. ξεχωριστά ναι. από τι υπόλοιπε ιδεολογικέ μορφέ. Για να σταματάει η κουλτούρα και εγώ Το βάζει. Το αλλά ξεχωριστά. Άλλο λέει. Ο Μάρξ λέει ότι εν τέλει τελειώσει η αντίφαση. Εν τέλει θα τελειώσει. Έχει τελεολογία. Θα τελειώσει εν τέλει η αντίφαση. Αυτό πιστεύει. Άρα αυτά τα ζυτοδρόμια όπω δεν υπάρχει. Όχι, θα υπάρχει οικοδόμημα. Περιμένετε. Υπάρχουν οι απαντήσει. Οι απαντήσει του Μάρξ, έτσι. Λοιπόν. <laughs> Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε μέσα στο πλαίσιο τη μαρξική διαλεκτικής. Η ταύτιση τη ιδεολογία με την ψευδή, με την ψευδή συνήθιση, συνείδηση είναι καταχρηστική. Η παρεξήγηση που βρίσκεται. Όχι στι θεωρητικέ θέσει του Μάρξ, αλλά στο ιδεαλιστικό διόνυμο ψεύδου αλήθεια. Όταν η αλήθεια νοείται με φυσικά. Δηλαδή, σαν μια απόλυτη αλήθεια. Γιατί ο Μάρξ την αλήθεια πώ την εννοεί, την εννοεί ιστορικά. Είναι πολύ βασική μαρξική θέση που κάνει κριτική και στο Hegel. Ο Χέγκελ, α πούμε, για παράδειγμα, πώ εννοούσε την απόλυτη αλήθεια. Σαν κάτι μεταφυσικό, πλατωνικό ενδεχομένω, ίσω να μα έρθει και στο μυαλό, η σπηλιά του Πλάτωνα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Μάρξ πώ τη βιώνει την αλήθεια. Σαν κάτι, σαν ένα ιστορικό προτσέζ. Ο σχετικισμό που προβάλλει τον υποκειμενικό παράγοντα πολλαπλασιάζει απλώ τα μεταφυσικά υποκείμενα. Δεν πρόκειται πια για το Θεό ή την ιδέα, αλλά για πολλού Θεού και πολλέ ιδέε. Ο ρεαλισμό τώρα, δηλαδή οι ιδέε ω θεωρητικο-πρακτική συνείδηση των πρακτικά δραστήριων ανθρώπων. <ΣΣΣ> το κλειδί για αυτό που ονομάστηκε διάσωση του Μαρξισμού από το θετικισμό βρίσκεται στον πυρήνα τη συλλογιστική διαλεκτική του Μάρξ, με τη διπλή αξίωση, την ανατροπή τη μεταφυσική και την προτεραιότητα τη οικονομία. Θα πρέπει όμω εξίσου να απαλλαγεί ο Μάρξ Δηλαδή, το διεισμό άτομο-κοινωνία, το διεισμό γνώση-ιδεολογία, το διεισμό σκέψη-πράξη. Πού δεν προσυδειάζουν στον ιδεολογισμό του. Να συλλάβει δηλαδή την ιδεολογία ω ένα στοιχείο αναπόσπαστο από το σύνολο τη ανθρώπινη σκέψη και δράση. Δηλαδή, να την επανεντάξει στην καθημερινή πρακτική δραστηριότητα ενό ανθρώπου που είναι ο καθημερινό δημιουργό τη ζωή του. Ποιο το λέει αυτό, Μάρξ. Μάρξ. Υπήρχε, θα πρέπει να μιλάει το Το παραφράζω μιλώντας προσπαθώντας να το πω απ' έξω. Συγχώρισα. τίποτα, κάνει από Στη γερμανική ιδεολογία ο Μάρξ Έγγελς λένε η ιδεολογία σαν ψευδή συνείδηση αντιπαρατίθεται στην πρακτική συνείδηση. Γιατί φαντάζεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη συνείδηση τη υπάρχουσα κατάσταση και κατασκευάζει ένα φανταστικό κόσμο. Είναι δηλαδή η φανταστική συνείδηση φανταστικών κοινωνικών σχέσεων. Η Ιδεολογία είναι αυτό το πράγμα για τον Μάρξ και τον Έγκελ. Η ιδεολογία λοιπόν με την, αντίθετη, με την αντιθετική τη φύση ω ψευδής αλλά και ως πρακτική συνείδηση, με βάση τη διαλεκτική του Μάρξ, αποσαφινίζεται περισσότερο με τι απόψει του Μάρξ για τη γέννηση και τη λειτουργία των ιδεολογικών μορφών. Ω προ ως προς τη γένεση. Καταρχήν, α ξαναθυμηθούμε τι τέσσερι στιγμές που είπαμε προηγουμένω. Ο άνθρωπο πότε αρχίζει να ξεχωρίζει τον εαυτό του τα, από τα ζώα, όταν παράγει μόνο του τα μέσα συντήρησή του. Αυτή η πρώτη στιγμή τη ιστορία σημαίνει λοιπόν καταρχήν ότι φιλογενετικά η συνείδηση των ανθρώπων δεν προϋπήρξε τη πραγματική δραστηριότητα για την ηλική παραγωγή και αναπαραγωγή τη ζωή του, αλλά αντίθετα δημιουργήθηκε από αυτή τη δραστηριότητα. Δηλαδή, το είναι προπάρχει τη Και όχι το ανάποδο, η συνείδηση του είναι. Με την περίφημη φράση του, δεν είναι η συνείδηση των ανθρώπων αυτό που καθορίζει το είναι, το είναι, μα αντίστροφα το κοινωνικό είναι είναι αυτό που καθορίζει τη συνείδηση. Ο Μάρξ απορρίπτει καταρχήν ιδεαλιστικές αντιλήψει για την προύπαρξη κάποιου θεού ή κάποιου πνεύματο, Χέγγελ, του κόσμου των ιδεών, Πλάτονα, ή των απριόρι έμφυτων αντιληπτικών κατηγοριών, Κάντ. Και όπω ο ίδιο λέει, ξαναβάζει τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Με αυτή την έννοια, και θα το ξαναβρούμε ξανά και ξανά στο Μάρξ, οι άνθρωποι καθημερινά με τη ζωή μα. Με αυτήν επίση την έννοια, ο Μάρξ ορίζει την προσωπικότητα ω λειτουργία των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση και του άλλου ανθρώπου. Το είναι των ανθρώπων εξακολουθεί να είναι αυτό ο πρωταρχικό κοινωνικό δεσμό για τη συλλογική παραγωγή τη ζωή. Οι άνθρωποι υπάρχουν πού? Μέσα από τη συνεργασία και την επικοινωνία. Είναι η βιωμένη ύπαρξη των κοινωνικών, πραγματικά δραστήριων ανθρώπων. Είναι και συνείδηση, είναι αδιαχώριστη στην ιστορία οι δύο στιγμές μιας ενότητας. Όχι ταυτότητας, όπως έλεγε ο Χέγγελ, καθώς η συνείδηση είναι πάντα κοινωνικό προϊόν. Ο καθορισμός όμως σημαίνει επιπλέον ότι οι οικονομικές και οι ευρύτερε κοινωνικές σχέσεις δεν διαμορφώνεται από την... η ατομική βούληση, αλλά είναι αποτέλεσμα ιστορικών διεργασιών που ξεπερνούν κατά πολύ τι ατομικέ πρωτοβουλίε. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε παραπάνω το κείμενο. Σημαίνει επίση ότι οι ιδεολογικέ μορφέ διαμορφώνονται μέσα στι κοινωνικέ σχέσει και δεν υπερβαίνουν τη φύση των εκάστοτε παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων. Εδώ είναι πάλι κλασικό Μάρξ. Το δίπολο παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων δημιουργεί το πλαίσιο ύπαρξη των ιδεολογικών μορφών. Τώρα. Ο Μάρξ αναφέρεται επίση στον ιδεολογικό ρόλο του κράτου, που με του νόμου και την πολιτική του εμφανίζει ιδιωτικό, α, το ιδιωτικό συμφέρον τη κυρίαρχης τάξη ω γενικό συμφέρον. Να η λειτουργία τη ιδεολογία. Πώ πάει να μα πείσει ότι το συμφέρον του κράτου είναι και δικό μα. Η κοινωνική φιλοσοφία παρουσιάζει το κράτο ω πραγμάτωση ιδέα, Χέγγεν, ή προβάλλει το κοινωνικό συμβόλαιο και τη συνένεση ω τον απαραίτητο δεσμό για την ύπαρξη κοινωνία, ο Ρουσό -Κοντ. Δεν είναι παρά Η ψευδή συνείδηση στο δίπολο του Μάρτ, στο διαλεκτικό δίπολο του Μάρτ, είναι η ψευδή συνείδηση πραγματικών συνθήκων τη ζωή των ανθρώπων. Η ιδεολογία δηλαδή για τον Μάρξ, έτσι όπω είναι βιωμένη από αυτού, από τον Κάντα, από τον Χέγγελ, είναι η ψευδή συνείδηση πραγματικά βιωμένων ε, συνθήκων ζωή. Συνοψίζοντα, ω προ το ζήτημα του καθορισμού και του κοινωνικού ρόλου τη ιδεολογία. Η συνείδηση και οι ιδεολογικέ μορφέ που συγκροτούν τη συνείδηση μια κοινωνία εποχή οδηγούν στην πράξη. Δεν αντανακλούν την υποδομή. Καθορίζονται σε τελευταία ανάλυση από την εκάστοτε οικονομική επιδομή από όλη την πολυπλοκότητα που έχουν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια οικονομία και επομένως και από όλε τις αντιφάσεις που διατρέχουν αυτές τις αντιφατικές σχέσεις ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία. Δηλαδή ένα πλαίσιο μπαίνει μέσα στο οποίο η ιδεολογία παράγει τις αντιφάσεις της αφού είναι φτιαγμένη από ένα αντιφατικό σύστημα. έλεγαν από κείμενο του Έγγελ, σα διαβάζω, δεν υπάρχει αναγκαστικά απόλυτη σύμπτωση της κοινωνικής και ιστορικής περιοχής μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν οι ιδέες και της περιοχής στην οποία θα επιδράσουν. Επομένως, γένεση και αποτελεσματικότητα των ιδεών θα πρέπει να εξεταστούν χωριστά. Και υπάρχει και παράδειγμα σε αυτό. Δείτε το παράδειγμα. Αν ο Ριχάρδος Ο Λεωτόκαρδο και ο Φίλιππος ο Αύγουστο, είχαν εγκαθιδρύσει την ελεύθερη συναλλαγή αντί να εμπλακούν στι σταυροφορίε, θα μα γλίτωναν από 500 χρόνια αθλιότητα. Έγκελ. Γιατί βεβαίω δεν υπάρχουν αυτοματισμοί και μηχανικέ αιτιότητε στην κοινωνία και στην ιστορική εξέλιξη. Αλλά οι άνθρωποι είναι ακριβώ εκείνοι που αλλάζουν τι περιστάσει. Τρίτη θέση στο Φόιερμπαχ. Μαξιστική θέση. Οι άνθρωποι αλλάζουν τι περιστάσει. Δεν μιλάει για μηχανιστικόντετερμινισμό. Για την κοινωνική ανατροπή και τη μαζική αλλαγή των ανθρώπων δεν αρκεί μόνο επανάσταση. Χρειάζεται και μια μεταβατική περίοδο. Να τα σκούρα. Που το κράτο τη μεταβατική περίοδου δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επαναστατική δικτακτορία του προλεταριάτη. Μάρξ. Αυτά για την ιδεολογία. Για τον ρόλο τη ιδεολογία. Και ακολουθεί ένα επίση πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο κοινωνικό και ιδεολογικό ρόλο του κράτου στον καπιταλισμό. Μάρξ. Ελευθερία είναι να μεταβάλουμε το κράτο από όργανο που στέκεται πάνω από την κοινωνία σε όργανο πέρα για πέρα υποταγμένο στην κοινωνία. Ο Μάρξ πίστευε ότι η πιο ολοκληρωμένη μορφή, η πιο απόλυτη μορφή δημοκρατία είναι η διάλυση του κράτου μέσα στην, οικο... στην κοινωνία. Το έχει πει και Αλφα <laughs> Η ιδιωτική που χαρακτηρίζει τι καπιταλιστικέ κοινωνίε είναι... είναι ο χωρισμό του κράτου από την κοινωνία των ιδιωτών. Αυτό είναι καπιταλιστική πρωτοτυπία. Έτσι, καπιταλιστική πατέντα. Ολόκληρη η κοινωνία είναι ένα οικοδόμημα που βασίζεται στην οικονομία και γι' αυτό την ηλική ανατροπή των όρων παραγωγή την ακολουθεί η ανατροπή ολόκληρου του οικοδομήματος. Αλλά συμπληρώνει ο Μάρξ με αργότερο ή με βραδύτερο ρυθμό. Έχει σημασία αυτή τη φράση. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή στην οικονομία δεν ακολουθείται αυτόνομα και μηχανιστικά με αντίστοιχε αλλαγέ στο κράτο και στι ιδεολογικέ μορφέ. Δεν θα γίνει και καλά αυτό το πράγμα και άμεσα. Αυτή η παρατήρηση. Ακυρώνει ήδη ή τουλάχιστον δείχνει την πραγματική αξία που έχει η μεταφορά του οικοδομήματος. Ότι η μεταφορά του οικοδομήματο δεν είναι παρά μόνο μια απλή μεταφορά. Και όχι τόσο ε, μα μαρξική θέση. Λοιπόν, στι καπιταλιστικέ κοινωνίε λοιπόν το κράτο ω πολιτικό θεσμό είναι τυπικά ξεχωριστό. Τόσο στη δομή και στη λειτουργία τον οικονομικό θεσμό, όπω και από του άλλου ιδιωτικού θεσμού όπω τα κόμματα, την εκκλησία, τα σωματεία, την οικογένεια κλπ. Μόνο στα φασιστικά καθεστώτα το κράτο. απλώνει τα, τα δόκανά του σε, όλοι, σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Στις αστικές δημοκρατίες, ο, ο δίθεν πολιτικός χαρακτήρας του κράτους κρίνεται ακριβώς από τις σχέσεις που αναπτύσσει με την κοινωνία των ιδιωτών και με την οικονομική εξουσία. Ο Μάρξ βασικά ξέρετε τι έλεγε. Έλεγε ότι το κράτος κάποιες στιγμές αναπτύσσει λειτουργίε αυτοσυντήριουσής του. Δηλαδή για το κράτος γίνεται αυτός να υπάρχει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, πολλέ φορές το κράτος μπορεί να συγκρουστεί και με συμφέροντα κεφαλαιοκρατών. Αυτό δεν το κάνει προσπαθώντας να, να εξισορροπήσει, ας πούμε, την αδικία που γίνεται εις βάρο της εργασίας. Το κάνει γιατί πρέπει το ίδιο να συντηρήσει μια υφιστάμενη γραφειοκρατική δομή και όπως θα έλεγε ένας βιολόγος, αφού είναι ένας οργανισμός, να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του. Μόνο γι' αυτό το κάνει. Έτσι, ναι. Το κράτο στον καπιταλισμό θέλει να εμφανίζεται ουδέτερο. Δεν είναι ποτέ εντελώ ανεξάρτητο φυσικά από τα ταξικά συμφέροντα. Διότι, αφενό η ύπαρξη λειτουργία του εξαρτάται από την άμεση και έμεση φορολογία, αφετέρου δρομολογεί μεγάλα έργα, στα οποία διακυβεύονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, παίρνει μέτρα που ευνοούν ή δεν ευνοούν κατηγορίε εργοδοτών και επομένω είναι ευάλωτο στι πιέσει οικονομικά ισχυρών. Άρα είναι ξεκαθαρισμένο το κράτο δεν είναι ουδέτερο. Σαφώ και κλείνει το, το μάτι σε μία από δύο τάξει. Ο Μάρκη στο κεφάλαιο αναφέρεται στου αγώνε τη εργατική τάξη που μετέβαλαν την εργατική νομοθεσία για, το, για τη διάρκεια τη εργατική ημέρα. Το βασικότερο ζήτημα στι παραγωγικέ σχέσει: αφού ο καπιταλιστής πλουτίζει, όσο παραπάνω δουλέψει ο εργαζόμενο, Άλλο να σου δουλέψει 8 ώρε, Άλλο να σου δουλέψει 12, γιατί αυξάνεται η υπεραξία που κλέβει. Το επιπλέον, ε, προϊόν που παράγεται με τι επιπλέον ώρες εργασία από αυτέ που χρειάζονται για να συντερηθεί ο παραγωγό, δηλαδή ο εργάτης. Στο τέλος του 18ου αιώνα, η γέννηση της μεγάλης βιομηχανίας συνέτριψε κάθε ηθικό και φυσικό φραγμό, κάθε όριο ηλικία και φύλου, ημέρας και νύκτας. Οι ώρες εργασίας ακόμη και για τα παιδιά ξεπερνούν τις 12. Η μείωση των ώρων εργασίας θεσμοθετήθηκε και επιβλήθηκε σταδιακά με νόμους του κράτους, χάρη στο εργατικό κίνημα. Δηλαδή, το κράτος είναι ευάλωτο και σε κάποιες πιέσει συνδικαλιστικού χαρακτήρα. Που και στι δύο πλευρές του Ατλαντικού ωκεανού, το, το εργατικό κίνημα εννοεί, γεννήθηκε ενστιχτώδικα από τι ίδιε τι σχέσει τη παραγωγή. Λέξη του Μάρξ είναι αυτή. Οι κράτες αντιστάθηκαν στεναρά. Η ιστορία των ταξικών αγώνων είναι συγχρόνω η ιστορία τη ταξική εξουσία. Του συνδυασμού δηλαδή ιδεολογική αλλά και αναγκαστικής πυθού, που δυσκόλεψε του εργάτε να κατανοήσουν πω ένα και να κάνουν δύο. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι από το προτσές της παραγωγής ο εργάτης μας βγαίνει διαφορετικός από ό,τι όταν μπήκε σε αυτό. Στην αγορά, σαν ιδιοκτήτης του εμπορεύματος εργατική δύναμη, αντίκρισε του ιδιοκτήτε ενό άλλου εμπορεύματος. Αντικρίστηκαν λοιπόν ιδιοκτήτης εμπορεύματος με ιδιοκτήτης εμπορεύματος. Το συμβόλαιο με το οποίο πούλησε στο κεφαλαιοκράτη την εργατική του δύναμη, απόδειξε σαν να λέμε, Όπω με, με την ίδια λογική που ένα και ένα κάνουν δύο, ότι διαθέτει τον εαυτό του δίθεν σαν ελεύθερο άνθρωπο. Ξέμα. Όταν κλείσει συναλλαγή, τι ανακαλύπτει, Ότι δεν είναι ελεύθερο άνθρωπο. Ότι ο χρόνο για τον οποίο είναι ελεύθερο να πουλάει την εργατική του δύναμη είναι ο χρόνο για τον οποίο είναι αναγκασμένος να την πουλάει. Ότι στην πραγματικότητα ο απομυζητής του τον παρατάει όσο και όποτε υπάρχει ανάγκη για εκμετάλλευση, ή δεν τον παρατάει αντίστοιχα. Ακόμα. και ένα μίστου να δουλεύει, ένα νεύρο του να δουλεύει, μια σταγόνα αίματος να υπάρχει. Για να προστατευτούν από το φίδι των βασάνων του, οι εργάτε είναι υποχρεωμένοι να συνενωθούν και σαν τάξη να πετύχουν με τον αγώνα του ένα νόμο του κράτου. Ένα αντπέρβλητο κοινωνικό πρόσκυμα, πρόσκομα που να του εμποδίζει του ίδιου πρώτα απ' όλα να πουλάνε αφιδό την εργασία του εθελοντικά, με το κεφάλαιο, τον εαυτό του και το γένο του, στο θάνατο και στη σκλαβιά. Στη θέση. Που, του περίλαμπρου καταλόγου των αναπαλωτρίων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, μπαίνει η μετριοφροσύνη της Μάγνα Κάρτα, μια εργάσιμης ημέρας που την περιορίζει ο νόμος και που επιτέλους ξεκαθαρίζει πότε τελειώνει ο χρόνος που πουλάει ο εργάτης και πότε αρχίζει ο χρόνος που ανήκει σε αυτόν τον ίδιο. Δεν είναι του για τις εργατικές κρατήσεις. Είναι Είναι υπέρ των εργατικών κατακτήσεων και εργατικών διεκδικήσεων και θέλει να. Παρ' αυτό στην τάξη τάξη. Παρόλα αυτά, που κάνει και ηρωνικό σχόλιο εδώ, γιατί ο εργάτης έχει την ψευδέστηση ότι είναι ελεύθερο διαπραγματευτή των ορών εργασία του. Είναι ψευδέση. Είναι ηψεδική συνείδηση. Αλλά είναι υπέρ γιατί αυτό το προτσέστο του θα οδηγήσει στου υλικού όρου αναπαραγωγή των υφιστάμενων παραγωγικό σχέση. Είναι ιπέρ μόνο στο βαθμό που έχει ότι αυτό είναι απλά μια κατάκτηση. Όχι. και στο ασυνείδητο. Είναι υπέρ και στο ασυνείδητο. Αλλά πού, στη λογική ότι όλο αυτό Ο δυνητικά θα δημιουργήσει θετικού όρους άρσης της, του καπιταλισμού. Θετικούς όρους. Του θετικούς και όρους. Και το είπε και πριν αυτό, με το ότι δεν ορίζεται εξοικονομικά οικονομικά πια Ακριβώ. Ακριβώς, αφηλούν. ακριβώς. Ναι, δεν μπορεί να πει ότι είμαι ελεύθερο ας να κάνω αυτό. Ως συνασπισμό τη εξουσία εμφανίζεται η κοινοβουλευτική σύνδεση. Ολόκληρη, παιδιά. Αλλά και πάλι δικαιολογημένο ο Μάρξ παρατηρούσε ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία λειτουργεί εν τέλει ω κατάργηση τη αντιπροσώπευση. Μαρξιστική θέση. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία εν τέλει λειτουργεί ω κατάργηση τη αντιπροσώπευση. Η γραφειοκρατία τώρα, στο όνομα τη ορθολογική τη οργάνωση και τη ουδετερότητά τη δίθεν, υποστηρίζει πρωτίστω την αναγκαιότητα του ίδιου του κράτου. Η ουσιαστικότερη εν τέλει λειτουργία τη είναι η αυτοσυντήρηση του κράτου που το παν προηγούμενα και τη εξουσία του. Η ιδιωτική τη γραφειοκρατία του καπιταλισμού, σε ένα σύστημα δηλαδή στο οποίο η οικονομική εξουσία διαχωρίζεται από την πολιτική εξουσία, είναι ότι εξυπηρετεί δικού τη σκοπού. Δηλαδή, λειτουργεί ω αυτό όχι, με Μεταμαξιστέ. Το δικό του συμφέρον λοιπόν του κράτου. Υπαγορεύει και την εξισορροπητική του δίθενη λειτουργία. Το κράτο είναι περισσότερο ή λιγότερο με το μέρο τη κυριαρχία στην οικονομική τάξη. Όχι επειδή είναι επιθύνη ο όργανο τη άρχουσα τάξη, αλλά στο μέτρο που αυτό υπαγορεύεται ε, και εξυπηρετεί τη δικιά τη διαιώνιση και ισχυροποίηση. Βέβαια, θα πρέπει να σα πω ότι εδώ αυτέ τις θέσει προέρχονται από ένα συγκεκριμένο ιστορικό ρεύμα τη κομμουνιστικής αριστερά και από συγκεκριμένου διανοητέ. Μου έντονα τα παιδικά μου λάθη στο του εσωτερικού και τον αυτά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι, ότι αυτέ οι αναλύσει είναι, είναι σωστέ. Αλλά θα, θα σα μιλήσω για έναν άλλον αναλυτή. Ναι, είναι όμω μεταμαρτσιστέ με τα όλοι αυτοί που έχουν κάνει αυτέ τι αναλύσει. Α πούμε, ο Πουλατζά θεωρείται ο μεγαλύτερο πολιτικό επιστήμονα μετά, το, μετά τον Αριστοτέλη. Σε τέτοιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, έχει πει ότι το θεσμό του κράτου αυτονομείται σε σχέση με το ρόλο του ανάμεσα στι δύο αντιμαχόμενες τάξει και σαν θεσμό παράγει ο ίδιο θετικού όδου για την άσκηση του καπιταλισμού. Η του Πουλατζά. Ίσως να, να το ήθελαν. να είναι, είναι δικό δικό μας. <laughs> <laughs> Εντάξει. <laughs> δεν είναι, <πράδια>. δεν είναι <laughs> δηλαδή, το κράτος. Εσύ, εσύ, εσύ δηλαδή, έχεις την άποψη ότι το κράτος ε, απλά σταγέ του Όχι ακριβώς. <laughs> είναι γεγονός πως δεν, δεν, δεν είναι ακριβώς όργανο τη Άκουσα. Το ότι <laughs> συμπίπτουν του πούμε να πάρα Πάρα πολύ συχνά. Και όσο πάει μα κάνει με το αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι και στις να, τώρα θα, σας κάνω, θα σας Και την άποψή του για τι ιδεολογικέ λειτουργίε και για το ρόλο τη ηγεμονία. Είναι βασική η θέση του Γκράμψη αυτή. Η έννοια τη ηγεμονία που προτάθηκε από τον μαξιστή φιλόσοφο Γκράμψη συμπυκνώνει την αντίληψη για την αντιφατική συγκρότηση των ιδεολογιών και το ρόλο τη ηγεμονεύουσα ιδεολογία στη συνοχή του κοινωνικού αισθού εφόσον καταφέρει να εξασφαλίζει λαϊκή συνένεση. Ο Γκράμψη εμπνεύστηκε την έννοια τη όχι μόνο από τον Μακιαβέλ ή από τον Λένιν, αλλά και από τον ίδιο τον Μάρξ. Κάθε καινούργια τάξη κατακτάει την ηγεμονία της μονάχα σε μια ευρύτερη βάση από, από αυτήν που κατήχε η προηγούμενη κυρίαρχη, Μάρκς Έγγενς. Ο Μάρκς αναφέρεται εδώ στην ηγεμονία που άσκησε η αστική τάξη στις υπόλοιπε για να κατακτήσει την πολιτική εξουσία με την Γαλλική Επανάσταση. Η ηγεμονία μιας κυρίαρχης τάξης βασίζεται κυρίως στη λαϊκή συνένεση, το κονσένσου που είχαμε δει με τους προηγούμενους. Ένα είδο αμοιβαία συμφωνία ή, ή το κεφάλαιο, το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρησό. Ένα είδο αμοιβαία συμφωνία που έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε κοινωνία, σε κάθε ιστορική περίοδο. Αυτέ είναι οι θέσει του, του Γκράμψη για την ηγεμονία. Η ηγεμονία του Γκράμψη δεν είναι. Ούτε είναι οικονομική. ιδεολογική, οι αλλά δεν θεωρεί ότι μπορεί να ηγεμονεύσει στην κοινωνία μία τάξη που δεν είναι κυρίαρχη οικονομικά. Ο Γκράμψη δηλαδή. Φαλώστε. Δεν θεωρεί ότι η εδαφική τάξη μπορεί να ηγεμονεύσει ιδεολογικά. Ποτέ. Δηλαδή. Ποτέ. Δηλαδή, πάντα κυρία, κυρίαρχη ιδεολογία θα είναι αστική ιδεολογία. Μάτσε. Λοιπόν, η ηγεμονική λειτουργία του κράτου πείθη καταρχήν για την αναγκαιότητα τη ύπαρξη του ίδιου του κράτου. Και σε τελευταία ανάλυση για την αναγκαιότητα του οικονομικού status quo. Και μια τελευταία παρατήρηση. Για να κατανοηθεί η λαϊκή συνένεση. Που εξασφαλίζεται χάρη στην ηγεμονική λειτουργία του κράτου μέσω των θεσμών του, ω κριτική επίση έννοια στα πλαίσια του ιστορικού υλισμού, θα πρέπει να λειτουργήσει εξίσου ως αυτοκριτική του μαρξισμού και των πολιτικών εφαρμογών του. Η συνένεση δεν πρέπει να νοείται αποκλειστικά σαν ψευδή συνείδηση, ω η παραπλια... παραπλανημένη συνείδηση που βλέπει τον κόσμο ανάποδα, όπω η έκλειστη του Σπιλαίου. Και, αυ... και αυτό όχι μόνο διότι υπάρχουν και ποιοτικέ διαφορέ στη συνένεση των πολιτών. που κινούνται από την παθητική αποδοχή και την κριτική ανοχή έως την ενεργητική στράτευση και την πλήρη ταύτιση ούτε επειδή πράγματι οι ίδιες οι... οι κοινωνικές συνθήκες ιδεολογικής υποταγής των μαζών, η καθημερινή ρουτίνα μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας συγκροτούνται από μια σιωπηρή, ακούσα δύναμη που τι κάνει γενικά αποδεκτές, το, νο... το μονοπόλιο τη νόμιμη βίας που κατέχει, τα... που κατέχει το κράτος. Άντερσον. Ε... Αυτά για το ρόλο του κράτους. Δεν ξέρω αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι εδώ για το ρόλο του κράτου, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πολύ σημαντικά ζητήματα στο μαρξικό έργο και στι αναλύσεις που έγιναν μετά. Ε, αυτό που τη μετάβαση από το στο δεμετά, το ρεύμα, το κυρίως, το και του και του Αυτό έχει να κάνει με το ότι το έργο του Μάρξ Είχε. παρουσιάζει ασάφειες σε πολλά σημεία. που μπορεί ο καθένας να τα εμνέψει με έναν τρόπο που θέλει. Φαίνεται έτσι όπω το περιέγραψε ένα κολοσείο χάσμα Υπάρχει ένα χάσμα. Ναι, ίσως ναι. να ήταν υπερβολικό. Κάπως ο κουλατζάς σχεδόν ουδεντροποιεί το κράτος. Στα όρια, ναι. ναι. Αναγνωρίζεις, παιδί μου, ότι με την κυρίαρχη τάξη, τους κεφαλαιοκράτες το, το κράτος Προσπαθεί να εξυπηρετήσει τι συμφέροντά του, αλλά επειδή είναι αυτόνομο θεσμό μέσα από, κοινο... από ανθρώπου που αναπαράγουν τη ζωή του κάθε μέρα, μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια και τα όρια. Αντίθετα, ο Γκράμψη το βάζει πολύ. Ο... Το βάζει δηλαδή... πιο σκληρά, ηγεμονικά, ο... μαρξικά. Πιο, πιο μαρξικά. μαρξικά. Ναι. Ναι, ο, Μάρξη, ο... Ο... ο Γκράμψη βρίσκεται πιο κοντά στον Μάρξη σε αυτό ούτε, το ζήτημα. Συνδεχθήκατε ο Μακιαβέλη με τον Μάρξη. Σωστά, σωστά. να μιλήσουμε για... για δύο πράγματα ακόμα. Δεν ξέρω αν έχουμε κουραστεί και πώ είμαστε. Βασικά, νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί την επιστημονική μέθοδο του Μάρξ και για την εκπαίδευση. Και ξεκινάω με τη μέθοδο. Ο Μάρξ απορρίπτει την επιστημολογική διχοτομία του Κοντ σε στατική και δυναμική κοινωνιολογία, εστιάζοντας την ιστορία, στην ιδιωτική κοινωνία. Η επικέντρωση στην πραγματική βάση τη ιστορία είναι αποφασιστική σημασία για την απόρριψη του ιδεαλισμού στη θεώρηση τη ιστορία. Η ιδεαλιστική θεώρηση τη ιστορία περιορίζεται στο επιφαινόμενο, στην πολιτική δράση δηλαδή των ηγετών και των κρατών, στου θρησκευτικού και κάθε είδου θεωρητικού αγώνε που, καθώ αγνοεί τι δυνάμει που λειτουργούν στη βάση, συμμερίζεται ψυδεστήσει κάθε εποχή και παρουσιάζει έναν αναστραμμένο κόσμο. Μάρξ και Κέγγελ. Η μαρξική αντίληψη τη ιστορία επικεντρώνει λοιπόν στη ζωντανή κοινωνική ζωή, στου νόμου που διέπουν τη θεωρητικο-πρακτική δραστηριότητα των ανθρώπων. Αλλά πρόκειται άραγε για μια αυθαίρετη επιστημολογική επιλογή που αυτό επιβεβαιώνεται, ο λόγο του Μάρξ ενάντια σε εκείνων των ιδεαλιστών κοινωνικών φιλόσοφων και κλασσικών οικονομολόγων Ρικάρντο και Σμιθ. Για να δούμε. Δεν υπάρχουν γενικοί νόμοι στην ιστορία. Κάθε μεγάλη ιστορική περίοδο έχει του δικού τη, ιδιαίτερου νόμου. Που ρυθμίζουν την εμφάνιση, την ύπαρξη, την εξέλιξη και το θάνατο ενό δοσμένου κοινωνικού οργανισμού και την αντικατάστασή του από έναν άλλον ανώτερο, σύμφωνα με μια κριτική του κεφαλαίου που ο Μάρξ την παραθέτει στον πρόλογο του κεφαλαίου. Επειδή τη θεωρεί πολύ πετυχημένη. Να το ξαναπώ αυτό, το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν γενικοί νόμοι στην ιστορία. Κάθε μεγάλη ιστορική περίοδο έχει δικού τη νόμου. Που ρυθμίζουν την εμφάνιση, την ύπαρξη, την εξέλιξη και το θάνατο ενό δοσμένου κοινωνικού οργανισμού. Καθώ και την αντικατάστασή του από έναν άλλον ανώτερο. Επομένω, η μέθοδο του είναι αρχικά αιτιοκρατική και όχι τελεολογική. Βέβαια, την τελεολογία την είδαμε παραπάνω. Έτσι. Οι προβλέψει του δεν είναι συνταγέ σαν του Κότ για το μαγείριό του μέλλοντο, μαρξική φράση, Είναι οι συνέπειε που συνάγει από τη διαλεκτική κίνηση βασικών δυνάμεων τη κοινωνία. Και θα ήμασταν πιο πιστοί στο πνεύμα του, αν λέγαμε ότι οι συνέπειε <χω> επικράτησαν ανάμεσα σε άλλε δυνατότητε που υπήρχαν. Ο Μάρξ αναρωτιέται παραδείγματο κάνει γιατί ο καπιταλισμό κυριάξει στην Ευρώπη και όχι στην Ασία. Το ζήτημα που αναδεικνύεται στη διαπραγμάτευση ω πρωτεύων για την επιστημονική γνώση είναι η διάκριση του νοητικού από το πραγματικό συγκεκριμένο, τη ερευνητική διαδικασία από την πραγματική διαδικασία τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξανα... ξαναθέτει το καρδιανό ερώτημα για τη στάση ε... του καθαυτό κόσμου και τη διημάς γνώσης του. Ο Μάρξ θέτει δύο αλληλέγγυα ζητήματα. Το αξίωμα ότι το πραγματικό είναι η προϋπόθεση κάθε γνώσης, δηλαδή ότι το είναι προϋπάρχει της συνείδησης, αν θεωρήσουμε ως αφετηρία του είναι την πρώτη ιστορική στιγμή που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να παράγει μόνος του τα εργαλεία παραγωγής που το συντηρούν στη ζωή. Και το ζήτημα, συνεχίζω, τη οργάνωσης αυτού του προϋπάρχοντος σε νοητικές κατηγορίες. Το πραγματικό συγκεκριμένο για την κοινωνιολογία, για τη γνώση της κοινωνία, είναι η κοινωνία. Η άμεση παράσταση όμω τη κοινωνία στο νου είναι η παράσταση μια αφηρημένη ολότητας ενό χαοτικού όλου. Γι' αυτό και για να αποκτήσουμε μια συγκεκριμένη γνώση τη κοινωνία, δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτήν και στη συνέχεια να αρχίσουμε να αναλύουμε τα επιμέρου στοιχεία. Η, κατά το Μάρξ πάντα έτσι, η έρευνα θα πρέπει να ξεκινήσει με την αναζήτηση απλών κατηγοριών για να μπορέσει τη συνέχεια να ανασυνθέσει αρθρωμένα όλα αυτά. σε μια ιστορική και κοινωνική μορφή την κοινωνία. Η διάκριση του νοητικού από το πραγματικό συγκεκριμένο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια διχοτομία πραγματικού και νοητού. Αντίθετα, μάλιστα, στοχεύει να αποκαταστήσει τη διαλεκτική του σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πρέπει να κάνουμε μια βασική παραδοχή. Ότι το πραγματικό υποκείμενο παραμένει και μετά, όπως και πριν, την αυτόνομη ύπαρξή του. Όσο βέβαια το μυαλό δρά Μόνο αφηρημένα, μόνο θεωρητικά. Μάρξ, το υποκείμενο, το ξαναλέω. Πρέπει να κάνουμε αυτή την παραδοχή. Ότι το πραγματικό υποκείμενο παραμένει και μετά την πράξη, έτσι, τη θεωρητικο-πρακτική του, θεωρητικο του δράση στην καθημερινή ζωή, το ίδιο υποκείμενο με εκείνο που ήταν και πριν. Η αναζήτηση των απλούστερων δυνατών κατηγοριών και αναγνώριση από την ίδια την νόηση των πραγματικών προποθέσεών τη, είναι τα δύο στοιχεία στα οποία θε, θεμελιώνεται ο ρεαλισμό τη μαρξική μεθόδου. Ο Μάρξς έλεγε κάτι κινικό. Οι ιδεαλιστές είναι αυτοί που πρέπει να, να μας αποδείξουν την αξία του ιδεαλισμού τους. Όχι εγώ που είμαι ρεαλιστής και ε, πρακτικιστής. Εγώ μιλάω για τον άνθρωπο που δράκι και οικοδομεί την καθημερινότητά του κάθε μέρα τη ζωή του. Αυτοί ας αποδείξουν την έμπνευση των εγελιανών ή πλατωνικών ή θεοκρατικών αντιλήψεων που έχουν στο μυαλό του. Αντί της γελιανής εκ των προτέρων ταύτισης, η θεωρία της αντανάκλασης υποστηρίζει... Η θεωρία της αντανάκλασης είναι μια, μια θεωρία που λέει ότι τα πράγματα αντανακλώνται, φωτογραφίζονται επάνω σε μια θεωρητική ιδέα, σε ένα σχήμα ιδεολογικό που προϋπάρχει. Ουσιαστικά δεν αναιρεί τις ιδεολογικέ συλλήψεις του, του Έγγελς. Η τοποθέτηση του Μάρξ είναι κάπως διαφορετική. Η θεωρία του είναι ρεαλιστική και ελιστική. Πιστεύει ότι το καθαυτό πραγματικό είναι ο μοναδικό απόλυτο εγγυητή τη αλήθεια. Η ιδέα αλήθεια είναι πάντα ιστορική και κοινωνική. Αυτό το ξαναβρίσκουμε αργότερα σε Αντώνιο και Χορχάιμερ. Αν το πραγματικό είναι και Βέβαια, βέβαια. Και το πραγματικό είναι ιστορικό και κοινωνικό. Εντάξει, δηλαδή το είναι. Το είναι είναι ιστορικό και κοινωνικό. Γιατί το είπαμε και προηγούμενα ότι κάθε φορά το ιστορικό προτζέτημα κινείται μέσα σε δοσμένου όρου παραγωγικού. Αντικειμενικού δηλαδή. Αυτό είναι θέση και, το ξαναλέω Αντώνιο και Χονχάιμερ, ότι η αλήθεια είναι πάντα ιστορική και κοινωνική. Το θεμελιωδέστερο αξίωμα στη μαξική θεωρία είναι η προύπαρξη τη ύλη και του ανθρώπου ω βιολογικού όντω, η προύπαρξη δηλαδή των δύο πόλων τη φύση ω προ την εργασία, την κοινωνία και τη σκέψη. Από αυτό το αξίωμα συνάγεται η θεμελιώδη σταθερά τη ιστορία, δηλαδή ότι η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία των σχέσεων του με τη φύση και του άλλου ανθρώπου. Είναι η ίδια η κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων που δεν χρειάζεται κανένα διαμεσολαβητή για να υπάρχει. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι για να ζήσουν πρέπει να ενεργήσουν στην προϋπάρχουσα φύση. Ότι δηλαδή δημιουργούν συνεχώ τη ζωή του με προϋπάρχοντα υλικά και σε αυτή την κοινωνική γνώση, την αυτεπίγνωση του ανθρώπου ως δημιουργού τη ζωή του. Δεν χρειάζεται κανένα εγγυητή. Η ίδια η ανθρώπινη ιστορία και η καθημερινή ζωή καταφάσισε σε αυτή τη γνώση. Ακόμα και η αξία της ανθρώπινης ελευθερίας, στην οποία ο Μάρξ ανταποκρίθηκε ως προς ε, το βασικό καθήκον που του έθετε η εποχή του. Είναι απόρρια αυτής ακριβώς της ιστορικής κοινωνικής γνώσης. Αντίθετα, η διαμεσολάβηση της ιδέας του πνεύματος του Θεού συσκοτίζει και μπερδεύει αυτή την ιστορική και συγχρόνω άμεση γνώση, αποξενώνοντα τον άνθρωπο από τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό ο Μάρξ λέει ότι... Όλα τα μυστήρια τη φιλοσοφία διαλύονται μέσα στην πρακτική δραστηριότητα του ανθρώπου που είναι η μοναδική πηγή γνώση. Ο ηλισμό δεν χρειάζεται να αποδείξει τα αξιώματά του. Μαθητική θέση. Δεν χρειάζεται. Χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται. Αν το πάρει έτσι, χρησιμοποιείται όπω να είναι τώρα. Απόδειξέ μου, δηλαδή, αυτό που λες, να σου λέει ο καθηγητή συνέχεια, απόδειξέ του, ή κάποιο να σου λέει. Ξέρω, <laughs> Αλλά, ε, ας, αυτό εδώ, από, τη, από πριν εκεί πέρα που είπες ξέρω εγώ για το ότι το Είναι, ας πούμε, είναι προϋπάρχει... προϋπάρχει τη συνείδηση. Ναι, είναι μια κουβέντα αυτή τη φιλοσοφική. ιδέα, ποιος έκανε το Αγώγικο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ο ο Έκερς, ας πούμε, το έχει, αυτός, το, το έχει προχωρήσει αυτός, το είχε προχωρήσει αυτός στη φάση, το έχει βάλει στη φύση, με την έννοια ότι η, ο άνθρωπος από, από κάποια στιγμή και πέρα είναι, ήταν το μυαλό της φύσης. Δηλαδή Εγώ θέλω να μου πεις αυτό που είπες τώρα με το, με το υποκείμενο. Δηλαδή, το υποκείμενο ε, μένει το ίδιο. Δηλαδή, α, αλλάζει ναι, το, στα... το ίδιο. Πριν, πριν, ακόμα και μετά την, την, την θεωρητικο-πρακτική του δράση. Ε, παραμένει το υποκείμενο το ίδιο. Δεν θα κανονικά, δεν θα έπρεπε. Δεν μπορεί να μην. Κάτσε να το ξαναδιαβάσουμε αυτό. Πώ το έβαλε. Τώρα, τώρα, το, το ξαναδιαβάζω. <χε> <χε> <χε> <σάγκυρες, χε> Καταρχά, μου ήρθαν στο μυαλό δύο πράγματα. Θα το διαβάσω αμέσω. Σε επίρροση αυτού που λε, άκου τι είπε ο Κολακόφσκι. Εκείνο επομένω που πρέπει να αποδείξει την <σκυκλώσεις> αξιοπρέπειά του είναι ο ιδεαλισμό. Γιατί παρισάγει στην ανθρώπινη ιστορία ένα στοιχείο ξένο προ αυτήν και αναφομίωτο από τον άνθρωπο. Και, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια δελκυστίνητα τώρα. Όχι εγώ, απέδειξε εσύ. Όχι εσύ, εγώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Με τον όρο. Στο το διαβάζω όλο. Η διάκριση του νοητικού από το πραγματικό συγκεκριμένο δεν πρέπει να θεωρηθεί ω μια διχοτομία πραγματικού και νοητού. Αντίθετα, μάλιστα, στοχεύει να αποκαταστήσει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Γιατί εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή γνώση, την καλύτερη νοητική ανασύνθεση τη συγκεκριμένη ολότητα, με, με το μόνο δυνατό τρόπο με τον οποίο η σκέψη ιδιοποιείται τον κόσμο. Με την διαλεκτική δηλαδή. Με τον όρο ότι και στη θεωρητική μέθοδο πρέπει το υποκείμενο. Η κοινωνία είναι το υποκείμενό μας, όχι ο άνθρωπος, δικό μου, δικό μου σφάλωμα ήταν αυτό, να γεννιέται στο μυαλό ως προϋπόθεση κάθε παράστασης, με τη βασική παραδοχή ότι το πραγματικό υποκείμενο παραμένει και μετά, όπως και πριν, στην αυτόνομη ύπαρξή του, όσο καιρό βέβαια, το μυαλό δρά αφηρημένα και μόνο θεωρητικά. Να, να, να η όλη η κουβέντα, αν μου επιτρέπει Σωτήρη, είναι... το διαλεκτικό ανάμεσα στο νοητικό και στο πραγματικό. Που ο Μάρξ δεν το βιώνει σαν μια σέχτα, σαν ένα χωρισμό, αλλά σαν ένα, ένα, ένα κλειστό διαλεκτικό σχήμα που το ένα δεν έρει το άλλο. Η <συσχελίου> το Πάντα ο ένα πόλο πρέπει να είναι το ιδεατό. Ναι. Και ο άλλο πόλο είναι το πραγματικό. Το Μα πραγματικό. αυτή την έννοια πάντα αντιλαμβάνονται. Ακριβώ η ίδια. Ο, η κοινωνική συνείδηση είναι το πραγματικό. Και εγώ με την έννοια ότι τίποτα άλλο πραγματικό δεν υπάρχει πέρα από αυτό που παράγει η κοινωνία και οι ιστορικέ συνθήκε. Και το ιδεατό τι είναι, η ατομική συνείδηση ή η συλλογική συνείδηση. Η συλλογική συνείδηση mm. που έχει κάθε κοινωνία για την επιχείρηση, η οποία περιέχει μέσα και το ψευδέ αντεστραμμένο ιδ το οποίο παράγεται μέσα από τις ιδεολογικές μορφές, το είπε προηγουμένα. Πολλές φορές οι μορφές παράγουν το ανεστραμένο, δηλαδή ψευδές είδωλο της κοινωνίας που υπάρχει κάθε στιγμή. Όπως συμβαίνει στην κοινωνία μα σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα πλαστή συνείδηση. Αλλά το συνείδηση το ναι, ο Μάρξ ε... Η διαδικασία της γνώσης, κατά τον Μάρξ, συλλαμβάνεται σε μια διαδικασία που πηγαίνει από τις απλές κατηγορίες προς τη σύνθεση του συγκεκριμένου όλου. Δηλαδή, κάνουμε, δημιουργούμε μερικές απλές κατηγορίες και από αυτές αντιλαμβανόμαστε το κοινωνικό όλο. Και αναφέρεται ιδιαίτερα στη γλώσσα που διαπραγματεύεται την νοητική οικειοποίηση του κόσμου. Και πάλι θα μας μιλήσει για τη φιλογένεση τώρα και την πρώτη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας. Με άλλα λόγια η ομιλία είναι η πρακτική συνείδηση που αποκτά ο άνθρωπος μέσα στη διπλή του σχέση με τη φύση και τους ανθρώπους. Τα ονόματα που έδωσε σε αυτές τις πρώτες γενικές έννοιες αποκριστάλλωσαν στη γλώσσα των ε, αναγκών του, πολλαπλασιάστηκαν οι κατηγοριοποιήσει και τα αντίστοιχα ονόματα, τα ίδια τα αντικείμενα και οι άνθρωποι καταντάσσονται πλέον σε διαφορετικές κατηγορίες, κατά την ποικιλία των σχέσεων που αναπτύσσονται και έτσι τα αντικείμενα και οι άνθρωποι συλλαμβάνονται από το νου του ανθρώπου ως άκθρισμα ιδιωτήτων πλέον. Όταν λοιπόν ο Μάρξ ορίζει τη μέθοδό του ω μια πορεία από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, από το απλό στο σύνθετο, θέλει να αναπαραγάγει τη γνώση μέσα από τι βασικέ λειτουργίε τη συνείδησης που εκπηγάζουν από την κοινωνική φύση τη συνείδησης, όπω αυτέ εκδηλώθηκαν κατά τη φιλογένεση και εξακολουθούν να λειτουργούμε στην ιστορία. Η μέθοδο η οποία επιτρέπει να ανυψωθούμε πάνω από το αφηρημένο, στο συγκεκριμένο, δεν είναι για τη σκέψη του. παρά ο με τον οποίο αυτή ιδιοποιείται το συγκεκριμένο και το αναπαράγει ως νοητικό συγκεκριμένο. Με τη μορφή νοητικού συγκεκριμένου. Μάρξ. Αυτό είναι πολύ σύνθετο τώρα, νομίζω, έτσι. Νομίζω ότι είναι νοητικό σχήμα που έχει ο άνθρωπος ως άνθρωπος. Ναι. Αυτό γιατί είναι συγκεκριμένο και... Εδώ μιλάει για τη γλώσσα, να θυμίσω. Ναι. Για τη χρήση τη γλώσσα. Η μοναδική μέθοδος λοιπόν να, να ξεφύγουμε από το αφηρημένο και να αναχθούμε στο συγκεκριμένο yeah. δεν είναι για τη σκέψη παρά η γλώσσα, οι λέξει, τα ονόματα. Yeah. Μόνο έτσι μπορούμε από το αφηρημένο, έλεγε ο Μάρξ, να πάμε στο παρά συγκεκριμένο. Παρακλωρεί ότι η γλώσσα έχει μια υλική φύση, δηλαδή, η ένυση, δηλαδή, δηλαδή δεν παίρνει στη λογική που πήκαν στη συνέχεια ότι η έννοια τη γλώσσα που παράγει... Σε στουκτρουαλιστικέ λογικέ και τέτοια. Με τα όχι, δεν παίρνει. Δηλαδή έχει μια εντελώ ελληνική βάση η γλώσσα. Έτσι, έτσι. Κάθε ναι. έννοια που πετάω από, το στήριο, από τη γλώσσα μα έχει ελληνική υπόσταση. Μάλιστα, δεν λέει έννοια, λέει ονόματα. Mm. Ονόματα. Για αυτόν δηλαδή είναι ανύψωση. Από το αφηρημένο πάω στο συγκεκριμένο μέσω τη γλώσσα. Δηλαδή δεν, δεν, δεν, δεν έχει κανεί το μυαλό του με τίποτα την προβληματική, α πούμε, του νοσίου. Με τίποτα. Με τίποτα καθόλου. Υπηρεώ δηλαδή το Ο Μάρξ θέλει να φτάσει στον καθορισμένο χαρακτήρα του καπιταλισμού ξεκινώντα από τι καθοριστικέ αφηρημένε γενικέ σχέσει: Όπω ανάγκη, εργασία, καταμερισμό εργασία, κατοχή, αξία, ανταλλακτική αξία, χρήμα. Διότι από τη στιγμή που αυτά τα μεμονωμένα στοιχεία έγιναν λίγο ή πολύ πάγια και αφηρημένα, άρχισαν να σχηματίζουν οικονομικά συστήματα. Από όλα αυτά θα μιλήσουμε για την εργασία. Γιατί όλα αυτά που σα διάβασα προπάρχουν του καπιταλισμού. Το χρήμα, παραδείγματο χάρη, διαλέγω ένα, δεν εμφανίζεται σε όλε τι αναπτυγμένε κοινωνικέ μορφέ. Ο Μάξου φέρνει το παράδειγμα του Περού στην εποχή του. Το παράδειγμα τη εργασία λοιπόν είναι το πιο ενδεικτικό για να κατανοήσουμε πόσο απαραίτητη είναι η διάκριση ανάμεσα στο νοητικό και στο πραγματικό. Η εργασία και η παράστασή τη ω εργασία γενικά είναι μια εντελώ απλή και προκατακλεισμιαία κατηγορία. Ωστόσο, ιστορικά, μόνο στην πολύ αναπτυγμένη σύγχρονη κοινωνική μορφή η εργασία έχει ένα γενικό χαρακτήρα καθώ με τον πολλαπλασιασμό των ειδών εργασίας, οι άνθρωποι δεν είναι πλέον συνδεδεμένοι με ένα καθορισμένο είδος δουλειάς. Περνούν από τη μια εργασία στην άλλη και το καθορισμένο είδος εργασίας είναι απολύτως συμπτωματικό τυχαίο για αυτούς και κατά συνέπεια αδιάφορο. Μάρξ. Αυτό ήταν κείμενο Μάρξ. Ο Μάρξ συνεχίζει αυτόν τον προβληματισμό αναφερόμενας Αναφερόμενο, τι δυνατέ συναθρώσει των κατηγοριών για να δείξει ότι θα πρέπει κανεί να επεξεργάζεται και την εσωτερική νοητική διαβάθμιση κάθε έννοια για να μπορέσει να δει τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται στο καθορισμό συγκεκριμένων κοινωνικών μορφών. Η απλότητα των κατηγοριών, που τι διάβασα προηγούμενα, εξαρτάται από την αμεσότητα τη αναφορά των όρων που του δηλώνουν, από τι λέξει δηλαδή. Η προύπαρξη του ίδιου του πράγματο ή της σχέση εγγυάται συνολικά τη δυνατότητα και τη σταθερότητα. Τη αναφορά του όρου και τη μετέπειτα επεξεργασία τη σημασία του. Οι όροι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λέει εδώ, οι όροι ω άκαμπτοι δηλωτέ μια άμεσα αντιληπτή πραγματικότητα και τόσο πιο άμεσα αντιληπτή όσο πιο απλή εγγυώνται τη λογική παραγωγή, γιατί βασίζονται στην κοινή εμπειρία, στην πρακτική συνείδηση και όχι σε επιμέρου υποκειμενικέ αντιλήψεις. Κατά τον Κρίπκε, ένα όρο είναι άκαμπτο δηλωτή όταν δηλώνει το ίδιο αντικείμενο σε όλου του δυνατού κόσμου. Έχουμε και ένα πρώτο ορισμό, δηλαδή εδώ. Τι είναι οι πιο, πιο κατάλληλε λέξει, ποιο είναι που μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Οι άκαμπτοι Όταν δηλώνουν το ίδιο σε όλου του δυνατού κόσμου. Σε όλε τι δυνατέ καταστάσει πραγμάτων. Η μαρξιστική ανάλυση παραμένει ισχυρή ω προ εκείνα τα τμήματά τη που βασίστηκαν ιδιοφυώ στην ίδια την πραγματικότητα. Όπω οργανώθηκε <Κι> και κατηγοριοποιήθηκε με την θεωρητικο-πρακτική κοινωνική δραστηριότητα. Και αυτό για δύο λόγου. Η θεωρία αυτή δεν συγχαίει. Πραγματικό και νοητό για να αποκαταστήσει καλύτερα τι σχέσει μεταξύ του. Μεταξύ τους, του νοητικού και του, θεωρητικού και του πρακτικού. Απ' την άλλη μεριά, η διέρεση του κόσμου σε καθ' αυτό και δι' εμά, ω ανυπέρβλητο εμπόδιο τη γνώση, βρίσκει στην επιστημολογία του Μάρξ την υπέρβασή τη. μέσα από την ανύψωση του κοινωνικού ανθρώπου σε δημιουργού του κόσμου και του εαυτού του. Αυτά όσον αφορά για τη μέθοδο του Μάρξ. Και υπάρχει και ένα τελευταίο κομμάτι. Είπε σε μια ναι, εννιά το ένα το είναι τώρα. Είναι ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης. Δεν ξέρω, θέλετε να το... Αυτό είναι από... κυρίως από την προγράμμα της Αυτό, οφείλω να ομολογήσω ότι στα περισσότερα τους σημεία έχει μεταμαρξιστές αναλυτέ μέσα, mm. γιατί ο Μάρξης δεν είχε πει πολλά για την εκπαίδευση. Δηλαδή, κυρίως θα δείτε ότι έχουμε... Αν δείτε, κριτικέ από Γάλλου κομμουνιστέ που μιλάνε για την ταξικότητα τη εκπαίδευση ή για εκείνον τον ηλίθιο, κατά τη γνώμη μου, Αλτουσέρ. Δεν <Κι> είναι η προσωπική άποψη για τον Αλτουσέρ. Ο οποίο μετά νιώσε μετά στη ζωή του και ο ίδιο για τι θέσει που είπε. Δηλαδή, δείτε το μέγεθο τη ηλικιότητα, αφού ξυφούλκυσε έντονα υπέρ θέσεων του, λίγο αργότερα στη διάρκεια τη ζωή του πήρε πίσω. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε. Λοιπόν, η πιο, η πιο σημαντική και δυσκολονόητη δυσαναλογία είναι αυτή που παρατηρείται ανάμεσα στην ανάπτυξη τη ηλική παραγωγή και στι ίδιε τι πρακτικέ κοινωνικέ σχέσει, όπω παραδείγματο χάρη στην εκπαίδευση. Μάρξ, παρακαλώ, το έχει πει αυτό. Ξαναλέω. Ναι. Η πιο σημαντική και δυσκολονόητη δυσαναλογία, έβλεπε αντιφάσει, είναι αυτή που παρατηρείται ανάμεσα στην ανάπτυξη της ηλική παραγωγή, μεγαλώνει υλική παραγωγή και οδεύουν προ κοινωνικών σχέσεων. Και υπάρχει μια τη αναλογία με την εκπαίδευση, κατά τον καιρό που μεγαλώνει η ηλική παραγωγή. Λοιπόν, στο πλαίσιο τη μαρξική κοινωνιολογία, έχουμε δύο ομάδε ερωτημάτων. Πρώτον, για τον καθορισμό τη κουλτούρα από την οικονομία. Αν η εκπαιδευτική κουλτούρα καθορίζεται από την οικονομία. Και δεύτερον, για τον κοινωνικό ρόλο τη εκπαίδευση. Ζητήματα που προφανώ συνδέονται και με τη σχέση που έχει η κοινωνία των πολιτών με το κράτο. Στα καπιταλιστικά συστήματα. Το γενικό συμπέρασμα. από όλη την κουβέντα που έχουμε κάνει, είναι ότι το κράτος αναλαμβάνει το ρόλο του τελικού ρυθμιστή και εγγυητή σε όλες τις κοινωνικές δικτουργίες, στην παραγωγή και τη μη παραγωγική εργασία, αλλά και στη συντήρηση, τη συνοχή και την αναπαραγωγή της κοινωνίας. Υπενθυμίζω, υπενθυμίζουμε ακόμα... και την άποψη που υποστηρίξαμε ότι το κράτος λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό σαν αυτός σκοπός. και ότι η βαθέτερη συνάρτησή του με την, κυρία, με την κυρίαρχη στην οικονομία τάξη δεν πρέπει να εκλαμβάνεται με όρους πλήρους υποταγής, αλλά ως αμοιβαιότητα συμφερόντων κράτου και κεφαλαιοκρατών. Η ίδια η ύπαρξη του κράτου εξαρτάται από την ταξική δομή τη κοινωνίας. Αλλά και από την άλλη μεριά το κράτος έχει αναγνωριστεί ως τελικός εγγυητή. Τη απαραίτητη στην οικονομία κοινωνική συνοχή και ηρεμία για την ίδια την ύπαρξη και την ανάπτυξη τη καπιταλιστική οικονομία, έτσι ώστε η κρατική εξουσία να μην ταυτίζεται πλήρω με την ταξική εξουσία. Το σχολείο, γενικά, με την προσκόλλησή του σε κανόνε πειθαρχία, σε τελετουργίε, σε σύμβολα, με την ενθάρρυση του ανταγωνισμού, με τα αναλυτικά προγράμματα και το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων και προπάντων με το σύστημα των εξετάσεων που απευθύνεται εξίσου σε όλου, αποτρέπει του γόνου των λαϊκών τάξεων από μακρόχρονε σπουδέ. ενώ σε χρόνος τους πείθει για την προσωπική του ανεπάρκεια και ευνοεί τη λιγότερο ή περισσότερο συνενετική προσαρμογή τους σε μη ευνοϊκές για αυτού εργασίες. Φυσικά, αυτό δεν είναι ευναξιστική θέση, έτσι. Ποιος... Είναι. Νομίζω, είναι. Και είναι από την κότα. Ε. Νομίζω, είναι και είναι από την κότα. Είναι. Ναι. Ο Μάρξ το λέει στην κότα ως εξή Λέει ότι είναι πλάνη να λέτε στο πρόγραμμά σα, ότι μπορούν οι γόνοι της καπιταλιστικής τάξης παίρνουν την ίδια εκπαίδευση με τους άλλους. Δεν κάνει σχόλιο εδώ. Δεν δημιουργούν τους καθηποτάσσους. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν, ε, ε, κρατάμε αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, η καθολική αρνητική κριτική της εκπαίδευσης στην, στην εποχή μας απηχεί την άποψη ότι το κράτος είναι απολύτως υποταγμένο στα συμφέροντα της καπιταλιστικής τάξης, μια μάλλον δογματική άποψη με την οποία ούτε ο Μάρκς συμφωνούσε, αλλά και ούτε ο Η σχολική ιδεολογία και η ιδεολογική λειτουργία των κρατικών θεσμών και ειδικότερα του σχολείου είναι αντιφατικέ. Ενέχουν δηλαδή και τι κοινωνικέ αντιφάσει και δεν είναι αποκλειστικά προσχολημένε στην <coughs> ιδεολογία και τα ταξικά συμφέροντα τη άκουσα τάξη. Και επομένω προκαλούν επίση και αντιφατικά αποτελέσματα. Μια αντιφατική κοινωνία και οικονομία γεννά και αντιφατικού επιμέρου θεσμού. Εξίσου σημαντικό είναι τέλο να θυμόμαστε πάντα ότι μιλάμε για ανθρώπου και ανθρώπινε σχέσει. Και ότι οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ παθητικοί αποδέκτε τη όποια ιδεολογία. Προσπαθούν να του επιβάλλουν τα ταξικά συμφέροντα. Γιατί πράγματι είναι και για την επιστήμη παράδοξο να αναζητάμε την πραγματικότητα πέρα από του ανθρώπου, όπω ακριβώ την εννοεί η θρησκεία ή η μεταφυσική. Γκράμψη. Συμπερασματικά, το κράτο στον καπιταλισμό ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτισμικών όρων που ευνοούν την ανάπτυξη καπιταλιστικής καπιταλιστική οικονομία. Αλλά αφενό η αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων διενεργείται μέσα στην εργασία και όχι άμεσα από το κράτο, και αφετέρου το κράτο αποκλίνει λιγότερο ή περισσότερο από τα στενά ταξικά συμφέροντα τη κυρίαρχη στην οικονομία τάξη. Είτε από πολιτική υπολογή, επιλογή, υπάρχουν διαβαθμοί στην αστική δημοκρατία, είτε από πολιτική σκοπιμότητα, για να εξασφαλίσει δηλαδή του όρου τη δικιά του αναπαραγωγή, είτε εν τέλει υποχωρώντα σε κάποιε λαϊκές πιέσει. Όλα αυτά αποδείχτηκαν από εκτεταμένε έρευνε που έγιναν σε εθνικέ κλίμακε στην Αγγλία και τη Γαλλία και στην Ευρώπη γενικότερα και έδειξαν περίτρανα τη στενή συνάφεια της κοινωνική καταγωγή με τη σχολική επίδοση και τα χρόνια σπουδών. Στη μαρξιστική κριτική, γενικά τη ιδεολογία και ειδικότερα τη εκπαίδευση, δύο παρεκτροπές έγιναν αντικείμενο σφοδρή κριτική. Ο οικονομισμό του Μάρξ ο οικονομικό δετερμινισμό και ο μαρξιστικός δομισμό. Α δούμε πώ αυτά αποτυπώθηκαν στην κοινωνιολογία τη εκπαίδευση. Υπάρχουν δύο Αμερικάνοι με νεομαρξιστέ κοινωνιολόγοι, ο Μπόλου και ο Γκίντιτ. Ο Γκίντιτ είναι πάρα πολύ γνωστό. Υποστήριξαν ότι η εκπαίδευση. Αναπαράγει τι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή διότι εκπαιδεύει του μαθητέ τόσο σε πρακτικό αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο ώστε να γίνονται κατάλληλα και επιθύνια όργανα τη κοινωνική διαίρεση τη εργασία. Οι συγγραφεί διαπιστώνουν εμπνεόμενοι από τι υπενηκτικέ διατυπώσεις του προλόγου, του προλόγου στην κριτική τη πολιτική οικονομία μια αντιστοιχία ανάμεσα στην εκπαιδευτική δομή και τι κοινωνικέ σχέσει που αναπτύσσονται στην καπιταλιστική παραγωγή. δηλαδή η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή είναι προϊόν μια συγκεκριμένη καπιταλιστική παραγωγή. Η απευθεία σύνδεση τη οικονομία και τη ταξική κυριαρχία με την εκπαίδευση, ένα κρατικό θεσμό, ό,τι ονομάστηκε αναγωγισμό ή οικονομικό δετερμισμό, χαρακτηρίζει πολλού μαρξιστέ ακόμα κοινωνιολόγους αυτή τη περί, περίοδου. Όπω Γάλλου τώρα, τον Μποντλό και τον Εσταμπλέ, 1971, οι οποίοι με τη θεωρία του για το διπλό δίκτυο στην εκπαίδευση που αντιστοιχεί στι δύο βασικέ κοινωνικέ τάξει των καπιταλιστικών και παραγωγικών σχέσεων. Ότι δηλαδή μέσα στην εκπαίδευση οικοδομούνται δύο δίκτυα. Ένα που εξυπηρετεί την εργατική τάξη και ένα που εξυπηρετεί την αστική. Το βιβλίο του θεωρήθηκε σημαντικό γιατί αποκάλυψε, με μια μέθοδο που εκτιμήθηκε, ότι πληρούσε του όρου επιστημονική αντικειμενικότητα, ότι δηλαδή στο εσωτερικό του γαλλικού σχολείου υπάρχει και λειτουργεί ένα διπλό δίκτυο. Δύο διαφορετικέ πρακτικέ που αντανακλούν την οικονομική διαίρεση τη εργασία σε διανοητική και χειρονακτική. Στα δύο αυτά δίκτυα διοχετεύονται αντίστοιχα, στο θεωρητικό τα παιδιά τη μπουρζουαζουαζία και στο άλλο τα παιδιά των λαϊκών τάξεων. Έτσι ώστε ο σχολικό μηχανισμό τελικά να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αναπαραγωγή ε, των τάξεων. Βέβαια, η μελέτη αυτών των δύο μοιάζει σαν να αποδίδει ένα είδο κοινωνική μοίρα στου μαθητέ τη γαλλική εκπαίδευση. Μετά κάνει και μια αναφορά στον Πουλατζά που του κουβεντιάσαμε προηγούμενα. Το γενικό συμπέρασμα του Πουλατζά είναι ότι το γαλλικό σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο κυρίω στην κατάρτιση τη μικροαστική τάξη. και στη μετάδοση της μικροαστικής ιδεολογίας. Δεν παίζει όμως σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή της βασικής αντίφαση της κεφαλαίου εργασίας, γιατί αυτή δεν συντολείται μέσα στην παιδεία, αλλά στον οικονομικό μηχανισμό. <συσχεύσαι> Πάνω-κάτω, προ τα κοίτη ο Πουλατζάς. Δεν λέω εγώ δέτερο. Ολοδέτερο, δέτερο. Έτσι <συσχεύσαι> αυτό. Ναι, μιλάει για τη μικροαστική ιδεολογία. Δεν ασχολείται με την ορ <συσχεύσαι> <συσχεύσαι> <συσχεύσαι> <συσχεύσαι> Δύο κουβέντε για τον Αλτουσέρ. Τη δεκαετία του 1960 ο Αλτουσέρ κάνει μια κριτική, α πούμε, παρουσιάζει το μαξιστικό δομισμό. Η κεντρική πρόταση του Αλτουσέρ σε γενικέ γραμμέ είναι ότι η κοινωνία αποτελείται από δομέ, οι οποίε είναι ανεξάρτητες μεταξύ του. Η οικονομική δομή επιδρά στι ιδεολογικέ υπερδομέ. Και οι ιδεολογικέ υπερδομέ, μεταξύ των οποίων φυσικά και η εκπαίδευση, παίζουν κυρίαρχο ρόλο, συγκροτούν τα, τα υποκείμενα, εγχαράσσοντά του την Ωστε να δέχονται αδίαστα την υποταγή στην κοινωνική τάξη πραγμάτων. Εκεί δηλαδή που, που ο οικονομισμό βλέπει στην ιδεολογία και του κρατικού θεσμού μια απευθεία επίδραση τη καπιταλιστικής τάξη και μια αντανάκλαση τη ταξική διάρθρωσης τη κοινωνία. Ο Αλτουσέρ και οι Αλτουσεριανοί βλέπουν το αποτέλεσμα τη επίδραση τη συνολική οικονομική δομή. Όχι μόνο τη καπιταλιστική τάξη όμω, αλλά ολόκληρη τη κοινωνία. Στην ιδεολογική υπερδομή και στου κρατικού ιδεολογικού μηχανισμού. Αυτή είναι η διαφορά του Αλτουσέρ. Ο Μαξ δηλαδή λέει ότι η εκπαίδευση πάνω κάτω λειτουργεί σαν, ε, σαν καθρέφτισμα μιας συγκεκριμένη ιδεολογία, ενώ ο Αλτουσέρ λέει ότι δεν καθρεφτίζεται μόνο η ιδεολογία τη άκουσα τάξη αλλά ολόκληρη τη κοινωνία. Με τι αντιφάσει τη, είναι αυτές που ενέχει. Αυτό δεν είναι πολλή ανάλυση. Ο ίδιο πάντω μετάνιωσε γι' αυτό το <laughs> Στο ύστερο έργο τη ζωή του. Ο Μάρξ αναφερόμενο στα δικά του θεωρητικά σχήματα έχει υπογραμμίσει ότι δεν προσφερόταν <κυρίζει> το έργο του σαν μια άλλη φιλοσοφία τη ιστορία. Δεν, δεν απέβλεπε στο να παρέχει συνταγέ και δεν έχει καμιά απολύτω αξία το έργο του αν δεν συναντιέται με την ίδια την πραγματικότητα. Όταν τις δούμε αποσπασμένε από την πραγματική ζωή, αυτέ τι φιλοσοφικέ μα θέσει έλεγε μαζί με τον Έγκελ, οι αφαιρέσει αυτέ δεν έχουν καθεαυτέ οποιαδήποτε αξία. Ο Έγκελ. Σε έργο του Μετά το θάνατο του Μάρξ, κάνει μια έτσι διλή κριτική στον οικονομισμό και λέει ότι ίσω παρασυρθήκαμε και δώσαμε την αίσθηση και στου νέου ότι πρέπει να ασχοληθούν μόνο με την οικονομία. Και δεν συμφωνεί ο Έγγελ μετά το θάνατο του Μάρξ αυτό. Σα θυμίζω όμω ότι είχαν και μια πολύ εκτό από φιλοσοφική αναζήτηση και δύο και έντονη επαναστατική δράση που ενδεχομένω να του έκανε να αφήσουν κάποια κενά στο έργο Ενδεχομένω. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο Έγγελ τέλο πάντων. Σήμερα λοιπόν περισσότερο από ποτέ δεν μα επιτρέπεται να αφήνουμε ένα πλανάται εντύπωση ότι αν η ιστορία δεν συμφωνεί με το ενοιολογικό μα σύστημα, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Πράγματι, καμιά άλλη θεωρία δεν διαθέστηκε και δεν αναπτύσσει τόσο πολλά και τόσο εκλεπτισμένα θεωρητικά εργαλεία όσο η μαρξική. Και καμιά άλλη δεν είναι σε θέση να αναλύσει την κοινωνία σαν δυναμικό σύστημα. Επειδή η εκπαίδευση είναι ένα κρατικό θεσμό, ο κοινωνικό τη ρόλο θα πρέπει να εξετάζεται στα πλαίσια τη διπλή αντίφαση που χαρακτηρίζει τη σχέση κράτου Με κοινωνία των ιδιωτών. Αντίφαση πρώτον μεταξύ του ατομικισμού τη οικονομία και του δημοκρατικού πολιτεύματο και αντίφαση μεταξύ των αναγκών για τη συσσόρευση του πλούτου που το ίδιο το κεφάλαιο δημιουργεί, αλλά του γίνονται συγχρόνω και απαραίτητοι για την επιβίωσή του, και τη ανάγκη τη πολιτείας να νομιμοποιεί τη εξουσία τη με ηγεμονικές πρακτικέ. Όλη η κοινωνική και πολιτική ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων μπορεί να κατανοηθεί σαν προσπάθεια για την άρση αυτών των δύο αντιφάσεων. Η ταξική ε, πάλι έπαιξε αναφυσβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία και στις, σε γενικέ γραμμές θετική λειτουργία αυτών των αντιφάσεων. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε επίσης ότι τα νέα κινήματα των τελευταίων δεκαετιών, αν και δεν είναι ταξικά, έχουν αναλάβει έναν σημαντικό αντιγεμονικό ρόλο, ελέγχοντας τις εξουσιαστικέ πρακτικές από όπου και αν αυτές προέρχονται. Σχόλιο για την ΑΦΑΚ, Αν και όπω επισήμανε ο ίδιο ο Μάρξ, μια φάση τη βάση μπορεί να μελετηθεί και να αναπτυχθεί συγκεκριμένα μόνο αν έχει ξεπεράσει ολόκληρη τη διαδικασία αναπτυξή τη. Αλλιώ, μόνο υποθέσει κάνουμε. Αυτό το είχαμε πει και σε άλλη στιγμή στι κουβέντε μα. Οι επιπτώσει στην εκπαίδευση είναι σημαντικέ. Αλλά προβλέπετε ότι στο άμεσο μέλλον θα, θα μεταμορφωθεί ριζικά η δομή, οι σχέσει και το περιεχόμενο τη εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση τέλος που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, σε εφαρμογέ στην οικονομία ανοίγει ίσως μια δυνατότητα για την έγκαιρη σύνδεση της παραγωγικής δουλειάς με τα μαθήματα που για το Μάρκς ήταν ένα από τα ισχυρά μέσα για τη μετατροπή της σύγχρονη κοινωνίας. Αντί του ενεργού βιομηχανικού σχολείου που ήθελε να καταστήσει ο Μπλόνσκι στην Επαναστατική Ρωσία, διαγράφονται οι δυνατότητε για μια τεχνολογική ενεργό εκπαίδευση με πολυτεχνικό προσανατολισμό που μπορεί να αναπτύξει μορφές συνεργασίας και αλληλομόρφωση μέσω των δικτύων καθώς και πολλήπλευρε δημιουργικέ πλευρέ στην προσωπικότητα των παιδιών. Αυτό το τελευταίο είναι σχόλιο. Είναι σχόλιο. Τελεία. Δεν έχει. Ανα... Ναι, είναι αυτό που λέμε για τη θετική, θετική άρση του, του καπιταλισμού, α πούμε. Υποτίθεται μέσα από τι εξελίξει στο τεχνολογικό επίπεδο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. <κυρίζει> <κυρίζει> το βαθύτερο απελευθερωτικό νόημα τη μαρξικής διαλεκτική που συναμβάνει τον άνθρωπο όχι σαν βαθυτικό αντικείμενο κάποια μυστηριακής και αναπόδραση τη αναγκαιότητα, αλλά σαν δραστήριο υποκείμενο που μέσα στι διαμορφωμένε κάθε φορά ιστορικέ συνθήκε δημιουργεί τι καταστάσει τη ζωή του και δημιουργεί τον εαυτό του και τον ίδιο τον κόσμο. σαν ένα γενικό ύστερο για το μάτι. Αυτά. Όσον αφορά το αλαικουστέν, πολύ λίγο. Νομίζω ναι. ότι ο αρθισσοδέρος τη ζωή του το αρνήθηκε αυτό πράγμα. Τι... Ναι, την αναπαραγωγή της συνολικής κοινωνίας σε μια ιδεολογική υπερδομή. Ποιο? Την αναπαραγωγή. Την <χει> αναπαράσταση. <συγλώδη> τη συνολική κοινωνία, όχι μόνο τη άρκουσα τάξη, είναι μια συνολική κοινωνική υπερδομή. <συγλώδη> Στην ιδεολογική υπερδομή. Τη συνολική κοινωνία, με την έννοια, ναι, ότι το αρνήθηκε με τη στη βάση του ότι, ότι η ιδεολογία ας πούμε, είναι μόνο εξωτερικό μηχανισμό, κάπως έτσι δηλαδή. Και μετά προχώρησε, α πούμε, αυτό το, <συγλώδη> το πράγμα. Όχι, αποδέχτηκε ότι η εκπαίδευση είναι και ιδεολογικό μηχανισμό. <συγλώδη> αποδέχτηκε ότι η επιστήμη δεν Κάπω έτσι, ναι. <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> το είπε αυτό. Ναι, ναι. Θα ήταν τρελό, βέβαια, να είναι ισχύει. Ισχύει αυτό. Τέλο πάντων, δελεχτή. Πάντοτε να καθίσει όχι να στο, στο του <συμφίλαια> ε, είχε, είχε σχέση με την τη ερμηνεία του ΣΕΒ. Δηλαδή, αν διαβάσει κανεί τι θέσει, βλέπει ότι μιλάει ξεκάθαρα, χωρί να επιμερίζει την κριτική του, για τον κρατικό μηχανισμό, βασίζεται αναλυτικά προγράμματα. Mm. Ναι. Δεν κάνει ιδιαίτερη νίκη για, για τον καταμερισμό τη εκπαίδευση. Για παράδειγμα για το πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι. ναι. Ε, το οποίο είναι ε, μεγάλη συζήτηση, α πούμε. Ότι, αυτοσία, δεν μπήκε η συζήτηση για το πανεπιστήμιο. Έτσι, Το τι είναι το πανεπιστήμιο. Λέει για τον εκπαιδευτικό μηχανισμό που θα βασίσει αλληλικά γενικά κοινωνικά προγράμματα. αυτό και αυτό είναι η αναπροωγή τη κυρίαρχη συνείδηση. Μάλιστα. Mm. Έτσι. Αυτό είναι κολοσίω ζήτημα για το τι είναι ένα, ένας μηχανισμός επενδευτικός ο οποίος απλά και μόνο παρέχει στον καπιταλισμό ε, γνώσεις για να αναπρακτήσει ως εργασία και ως εργαζόμενος. Έτσι, δεν είναι το ίδιο και όπως είναι η να πω. Ναι, στους ανάλυση Νομίζω πως έγινε φανερό ότι ο Μάρκς είναι επηρεασμένος από το Σεν Σιμών από τον. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε καθώς μιλάγαμε. Από τον Κόντ. Και από τον Κόντ. είναι περασμένο με ανθρώπου. Δεν πούμε. βέβαια από το σύντομο. Από τον μου κρατάει αυτή την τελευταία σε κάτι του όργου, και δηλαδή όταν λέει ότι το αστικό καπιταλιστικό κράτο είναι η κορυφαία στιγμή είναι α πούμε. Και τα, στάδια, Λέβαια, και τα στάδια, δείχνουν ένα, ένα τέτοιο που μοιάζει πολύ Λέβαια. με τον πόνο. Ο Κόντε έχει ζήσει, έχει πεθάνει δηλαδή κα, περίπου 70 χρόνια πριν από, τον, από τη γέννηση του Μάρξ. Και είναι φανερό ότι τον έχει διαβάσει και τον αναπαράγει σε έναν βαθμό. Βέβαια με λιγότερο θετικιστικό τρόπο. Θα σας τώρα να καλύτερα, πολύ καλά δηλαδή. Ε, ε, ο Τυρκέμ είναι ουσιαστικά σύγχρονος του Μάρκς. Ο Τυρκέμ σίγουρος, Ζει, ζει όμω αρκετά χρόνια και μετά τον Μάρκο. Περίπου 30 χρόνια. Σε αυτή την, υπάρχει μια συζήτηση. Καμία. Με την ίδια την ιστορία τη κοινωνιολογία. Γιατί συζητάμε σε αυτόν τον κύκλο, α πούμε, την ίδια ιστορία τη κοινωνιολογία. Ναι, ναι. το που πηγαίνει μεταξύ των δύο. Όχι. Okay. Ο Τυρκέμ δεν συζητά με τον Μάρξ. Ο Μάρξ συζητά με τον Κρουτόν, για παράδειγμα. Δεν, δεν συζητά με τον, με τον Τυρκέμ. Άλλωστε, ο Τυρκέμ. Θα θυμάστε ότι είναι πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακό κοινωνιολόγο. Ο πρώτο πανεπιστημιακός κοινωνιολόγο. Δε, δεν μιλάει για επανάσταση. Ο Μάρξ είναι επαναστάτης. Εκτό από φιλόσοφο και διανοούμενο, είναι επαναστάτης. Κέγεται για να φτιάξει παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα. Και το κάνει από τη μητρόπολη του καπιταλισμού. Απομονωμένος, παρακολουθούμενο από κατασκόπου σε μια ζωή πολύ δύσκολη. Ενώ ο Ντυρκέν παράγει έργο για την κοινωνιολογία τη εκπαίδευση σε πανεπιστημιακέ δεν, δεν συνομιλούν με τον Ντυρκέν. Αυτή η αποψή έχει ότι αλλά στην μορφή των, των σωματίτων. Οτι αμεσολάπη θα επιθυμεί. Τα επιθυμεί ο διαμεσολάβηση, Αλλά αν έχετε δει όλοι αυτοί οι κλασικοί που μιλήσαμε, έχουν μια ρομαντική αντίληψη το ότι ρε παιδιά θα τα βρούμε. Ότι κάντε κείμε λίγο κράτη και φελωκράτε δηλαδή μην το παρακάνετε, ένα είδου Consensus κο στηριγμένο, σε μια βέβαια ηθική. που πλανάται στο μυαλό τους όλων αυτών, ακόμα και των ουτοπικών σοσιαλιστών. Δεν θα πρέπει, είναι η Καντιανή. Η Καντιανή, η Καντιανή. Με εξαίρεση τον Owen, τον τρίτο ουτοπικό σοσιαλιστή που είχαμε πει, ο οποίος ήταν λίγο πιο τσακουκάς σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή έβανε, έβανε ζητήματα ε, επανάστασης. Και στο ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μα ο Προυντόν του λέει ότι αυτό που κάνει τώρα είναι βλακεία. Θα συντριβούμε, θα ματοκυλιστούμε και δεν θα μπορέσουμε έτσι να καταργήσουμε την ιδιοκτησία. Τον ηρωνεύεται μέσα για τι προσπάθειε που κάνει στην πρώτη διεθνή, που βέβαια εκεί έχουμε και διάφορα πράγματα που ίσω πρέπει να προβεδιάσουμε για την πρώτη διεθνή τα έχουμε κουβεντιάσει στην εισήγηση του Σωτήριου. τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Τον ηρωνεύεται. Δεν θέλει να κάνει κίνημα ο Προυντόν ενάντια στην ιδιοκτησία. Ναι. Δεν θέλει. Γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλο καιρό. Ενώ ο Μάρκς πιστεύει ότι πρέπει να οργανωθεί το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα. Με την πρωτοπορία βέβαια της εργατικής τάξης. Ο Μάρκς δεν είναι μεσσίας, δεν είναι προφήτης. Όλοι οι άλλοι έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, έχουν ένα μεσιανισμό. Ο Μάρκς ξαναβάζει τον άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του. Είναι, είναι πραγματιστής και ηλιστής. επειδή η κοινωνιολόγου, ο αποδέχει τον Ω φιλόσοφο τη ιστορία, θα έλεγα και φιλόσοφο γενικότερα. Δεν νομίζω ότι αποδείχτηκε με αυτόν τον κοινωνιολόγο. Δεν νομίζω ότι αποδείχτηκε. Από αυτά που διαβάσει, εγώ σε κανένα σημείο δεν το έχω δει Και ένα άλλο σημείο το οποίο συζητάμε πριν καιρό, πέρυσι δηλαδή, ότι στην κριτική τη πολιτική οικονομία, ο Μάρκο ουσιαστικά επειδή την περίοδο αυτή υπάρχει πλαστική μεταξύ των σοσιαλιστών και των, και των... Και φιλελεύθερων. Ναι, το λε, σε σε πασέρι, yeah. το Άνταμ Σμιθ. <coughs> Αντιτίθεται σε αυτό που λέμε πολιτική οικονομία. Δηλαδή, η κριτική στην πολιτική οικονομία είναι μια κριτική στην πολιτική οικονομία ω πολιτική οικονομία. Όχι ω πολιτική οικονομία, Όσο ο τρόπο που ο Ρικάρτο και ο Άνταμ Σμιθ κάνουν πολιτική οικονομία. Κάνουν με έναν ιδιότυπο τρόπο. Ξεκινάνε από μικροοικονομία και, και κάνουν μακροαναλύσει. Ξεκινούν από το άτομο και φτάνουν σε, σε, σε, σε γενικεύσει. Ο Μάξ δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα. Έχει άλλη αντίληψη. Πιστεύω ότι τα πάντα είναι κοινωνικά. Ότι η, η παραγωγή των αγαθών είναι κοινωνικό. Η συνεργασία των ανθρώπων για να παράξουν αγαθά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ενώ αυτοί ξεκινάνε από τη συμπεριφορά του ενό και φτάνουν σε γενικεύσει. Από μικρο-ανάλυση φτάνουν σε μάκρο-ανάλυση. Και κάνει κριτική στην πολιτική οικονομία του Ρικάρντο και του Άνταν Σμιθ. Mm -hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό λέγεται κριτική. Εσύ, πρώτε, εσύ, πρώτε, εσύ αυτό αυτό ένα, ένα ζήτημα. Των στατικών ερμηνεών του, του Μαρξισμού στη συνέχεια. Αν ας πούμε κάτι έχει κριτική στην ίδια τη, τη δομή μια κεντρικά σχεδιοποιημένη αντίληψη για την οικονομία. Κατάφαση. Θα παντήσουμε άλλο τρόπο. Αφού εκείνον γιν, τον καιρό η πολιτική οικονομία εκφράζεται από αυτού του δύο. Άρα κάνει κριτική στην πολιτική οικονομία τη εποχή του. Τώρα η πολιτική οικονομία δεν είναι ο Ρικάρντο και ο Ντάμ Σμιθ. Υπάρχουν α πούμε απόψει του Που ξεφεύγουν κατά πολύ από, το, από τον ορισμό τη πολιτική οικονομία όπω τον έκανε ο άνθρωπο Μίθιο Ρικάρδο. Απλά η ερώτηση είναι, υπάρχει η μαξιστική πολιτική οικονομία. Ναι, υπάρχει. Σαφώ. Το κεφάλαιο είναι κάτι τέτοιο. Σε, σε, σε, σε, σε κομμάτια του είναι κάτι τέτοιο. Είναι πολιτική οικονομία. Α, Γι' αυτό και πια κατηγορηθεί πια. για οικονομισμό και για οικονομικό διτερεμινισμό. Δεν είναι τυχαίο. Yeah. Το ότι το, το έχουν γραφτεί τόνια από σελίδε για να τον κατηγορήσουν για αυτό το πράγμα. Για οικονομικό διτερεμινισμό. Ή για την προτεραιότητα τη οικονομική βάση απέναντι στο επιστητό. Κάνει πολιτική οικονομία, βέβαια. Βέβαια κάνει πολιτική οικονομία στο έργο του. Αρχέ ξέρεις ξέρει τη διατριβή έκανε. Το θέμα Ξέρετε. της διατριβής του, όχι. Απλώ και απορρίφθηκε. Okay. Με τ' επένων. σημασία, όχι, δεν το ξέρω. Και ήταν η διατριβή του Μάρξ. Του Μάρξ. Νομίζω, ήταν ε, στον επίποργο ah, στο στο και στον Μόκριτο. στον Και ήταν γράμμενο στα λατινικά. Το τακτορικό του. Εγώ ήθελα να απορρίξανε επειδή την στα λατινικά. <laughs> Ήδη είχε πει στο Μάτιο. Α, Μάτι. <coughs> το ξέρετε ότι ο Μάτιος δεν... ήταν ευραίος μένα, αλλά είχε από τα έξι του, νομίζω, γίνει πρωτεστάτης. <laughs> δηλαδή, δεν γίνει καθόλου τυχαίο. <laughs> δεν γίνε καθόλου τυχαίο. <laughs> Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο που γεννιέται ευρέω, γίνεται πρωτεστάτη και ζει στη Μητρόπολη του καπιταλισμού τη εποχή και είναι ο μεγαλύτερο επαναστάτη εκείνης τη εποχή. Το... οικογένειά του. Ναι, η οικογένειά του ναι, δεν επέλεξε το εξάχρονο τώρα το 1824. Το 18 γεννιέται, το 24 γίνεται πρωτεστάτη. Για τον πρωτεστάτη, και για την ψυχιατρική που θα μιλήσουμε. Mm. Mm. Mm. Στο επόμενο που έχουμε, Μαξ Βέμπερ. ζήτηση υπάρχει, αλλά τώρα εντάξει. το έχουμε. Ψυχολογικά. Τι θες εσύ από που δεν Όχι, δεν έχω. Εσύ που καταλάβεις έχεις υπομιστεί αυτό τώρα. Αν προκύπτει ότι ο Μάρξ καταλήφτει την πολιτική οικονομία, Εγώ δεν έχω γνώσεις να αντίσουσες Αν κάνει, δεν κάνει πολιτική οικονομία στο έργο του. από το πάνω Να. Αν την απορρίπτει είναι το θέμα. Ωραία, θα το βάλουμε στο φωτιάβριο. Δεν είναι μόνο. Ουσιαστικά διαφοροποιείται σε αυτό από τι στρατηγικέ αμυντικέ του Μαρτσισμού στη συνέχεια ναι. ότι ο ίδιο κάνει κριτική στην πολιτική οικονομία και θεωρεί το έργο τη φιλοσοφία του και τη πρακτικής του ένα έργο κριτική. Και όχι ω ένα έργο οικοδόμηση μια άλλη πολιτική οικονομία. Και αυτό είναι μια θέση. Κριτική τη πολιτική οικονομία που αναπτύχθηκε στην Σουηδική Ένωση. Εκ των υστέρων, μετά. Ναι, αλλά προφανώ και ο Μάρξ αυτοανερείται. Ο, ο Μάρξ αυτοανερείται. Το καταλάβατε αρκετέ φορέ μέσα στη διάρκεια των συλλογισμών που αναπτύξαμε. Έχει αυτοανερέσει. Είναι διαλεκτική του τέτοια. Η φύση τη διαλεκτική του. Και, και αυτοανερείται. Δηλαδή αυτό που λε. Δες. Εκείνη την εποχή έχουμε δύο οικονομολόγους που παράγουν την πολιτική οικονομία τη εποχή με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Κάνει κριτική στου οικονομολόγους, προτάσσοντας απέναντι στον ατομισμό τον κοινωνισμό. Αυτή είναι η βασική του κριτική. Και παράγει ο ίδιο μια νέα πολιτική οικονομία. Ναι, αλλά το κεφάλαιο δεν είναι μια νέα πολιτική οικονομία. Είναι η ερμηνεία του καπιταλισμού με βάση την κύρια του Είναι η ερμηνεία του καπιταλισμού, Αυτό είναι η πολιτική οικονομία. Ναι, η πολιτική οικονομία είναι μια στρατηγική ερμηνεία ιδιοποιημένη οικονομία. Δηλαδή το πώ θα κάνουμε στην άλλη κοινωνία που δεν υπάρχει. Και ο Μάρξ λέει ότι δεν μπορεί να συνδυάσει μια κοινωνία που δεν υπάρχει. Η κοινωνία γεννιέται κάθε μέρα από του ανθρώπου. Αυτό λέει ο Μάρξ. Αν, αν ορίσουμε την πολιτική οικονομία ω τέτοια που την ορίζεις, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Το... Αλλά θα πρέπει να επαναορίσουμε την πολιτική το... οικονομία. Ά, Μάξη, Μάξη, Η κοινωνία συνεταιρισμα... η ελεύθερη κοινωνία των συνεταιρισμένων παραγωγών και όχι μια σχε... κεντρικοποιημένη. Βεβαίω, το όραμα αυτό είναι ότι θα πάμε σε μια κοινωνία ελεύθερων παραγωγών που, που συνεταιρίζονται και παράγουν τη ζωή του κάθε μέρα. Αυτό είναι το τελικό όραμα. Όχι γιατί στη μέση έχουμε και τον άγιο Αυτό το λέει. Το θέμα τη εκλογική αυτό τώρα προσπαθεί. Να... Να... Είναι αυτό. Όχι, Προσπαθεί <laughs> <τα σπόρες. laughs> <Προσπάθει laughs> να δείξει την ασυνέχεια του Λέννη προ τον Μάρξ Αυτό μπορεί να κάνει. Καλά, αυτό νομίζω και χωρί να θέλω να γίνω ο είναι προφανέ. Υπάρχει τεράστια συνέπεια. να το να το θέλω να Κατάλαβα. Εγώ ήταν προβοκατόρικα αυτό που είπα, Του λέω. Να μπαίνουμε στα θέματα μα. Στο θέμα του άλλο κριτική που μπορεί να συμπίπτει με το ότι αρνούμε την έννοια, δεν μπορεί να Δηλαδή, αυτή η την Τια θέματα. Εγώ νομίζω ότι ο Μάρξ δεν προσπαθεί να κάνει αυτό που λες εσύ να σχεδιοποιήσει εκ των προτέρων μια οικονομία, η οποία λόγω τη θέση του α πούμε ότι η οικονομία είναι η βάση και η κοινωνία του ικοντόμα προσπαθεί να φτιάξει μια κοινωνία σχεδιάζοντα των προτέρων την οικονομία αυτού, αυτού του μόνο. Το... Δεν, δεν νομίζω ότι κάνει αυτό. Αυτό λέει. Δεν, δεν το κάνει. Απλά λέει, για παράδειγμα, ότι. Ε, Αν θεωρήσει, για παράδειγμα, ότι η μετάβαση των κοινωνιών μέσα των επαναστάσεων συμβαίνει όταν έχει δεδομένε σχέσει παραγωγή οι οποίε καταπιέζουν τι παραγωγικέ δυνάμει, όταν θα φτάσει στο τελευταίο στάδιο το οποίο θεωρεί ο καπιταλισμό και, όχι ιδεαλιστικά, κατά τη γνώμη μου, θεωρεί ότι είναι το τελευταίο στάδιο επειδή πλέον η τάξη η οποία μπορεί να απελευθερώσει τα μέσα παραγωγή που είναι εργατική δεν έχει δικό τη τρόπο ιδιοποίηση τη υπεραξία. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο μοναδικό τρόπο να, να απελευθερώσει τον εαυτό τη να απελευθερώσει τι τάξει γενικά. Έτσι. Να καταργήσει τι τάξει. Αυτό είναι ένα, ένα μοντέλο οικονομία όμω. Είναι πολιτική οικονομία. Δεν είναι πολιτική οικονομία γιατί θεωρεί ότι οποιοδήποτε οικοδόμημα πρέπει να δημιουργηθεί ή μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εφόσον έχει δημιουργηθεί οι, οι άλλε οι μορφέ κοινωνία. Εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορεί να δημιουργηθεί το οικοδόμημα. Είναι απ' τη φύση του όρου του κόσμου. Άρα δεν αποκλείει την ύπαρξη του οικοδομήματο σε μια μεταγενέστερη μετακαπιταλιστική κοινωνία. Δεν το αποκλείει. Δεν δεν αποκλεί. Χωρί να το επιδιώκει. Γιατί την ύπαρξη του οικοδομήματο το το σε μια μετακαπιταλιστική κοινωνία. Το οικοδομήματο τη κεντρικά και ιδιοποιημένη των θεσμών, των ιδεολογικών του κράτου κτλ. Και, και το ίδιο το κράτο δεν το αποκλείει. Δεν είναι ότι είναι ένα κοσμό. Δεν αποκλείει το, αποκλεί το, το κράτο. Το αποκλεί, <ΣΟ'> το αποκλεί, το ενδιάμεσα. το μάτρος, όσο μεταγρατεκό στάδιο το χρησιμοποιεί. Το μάδος, το στάδιο, στάδιο. Έτσι, άρα άρα θέλω να πω ότι ναι, μεν δεν το αποκλεί, αλλά από την άλλη απορρίπτει συνειδητά, και συμφωνώ απόλυτη σε αυτό, έτσι, ότι μπορούμε στην παρούσα φάση να παράγουμε ένα τέτοιο σχήμα για μια κοινωνία την οποία δεν έχουμε δει και δεν έχει υπάρξει. Ξεχνάς μια κεντρική θέση, Σωτήρη. μια θέση που αναπτύξαμε, έλεγε ο άνθρωπος ότι αν δεν φτάσει στην κορύφωσή της η αντίθεση ανάμεσα στις υφιστάμενες παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές σχέσεις, είναι αδύνατον <σορ favourite> να προβλέψουμε οτιδήποτε, ό,τι και να πούμε θα είναι η κασία. Αυτό το λέει, αυτού, αυτό θα το λέει Αυτό το λέει αυτό. Είναι κλασική μαξιτική θέση. Το λέει. Είναι, εγώ, αυτού, αυτού, Yeah, <laughs> Έτσι, λεπτά μας μιλήσει.